εφέμενιντα τέσσερις και 3. Καλή σας μέρα. Είμαστε στον Παλμό των Γεγονότων. Είμαι ο Νίκο Καραμπάση και θα είμαστε μαζί μέχρι... για δύο ώρε περίπου μέχρι τι 12 για να δούμε όλα τα θέματα τη επικαιρότητα. Και βέβαια έχουμε δύο πολύ μεγάλα θέματα. Το ένα που έχει αναδείξει η εκπομπή μα και αφορά την μεταβίβαση όλη τη πολιτική κληρονομιά και όλων των φιλέτων τη χώρα στο λεγόμενο υπερταμείο. Θα έχουμε σε λίγο Στη τηλεφωνική μα γραμμή τον πρόεδρο των εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού για να μα μιλήσει για όλο αυτό. Το τεράστιο θέμα που έχει αναδείξει η εκπομπή μα. Όπω ίσω θα έχετε διαπιστώσει, στα άλλα μέσα ενημέρωση δεν γίνεται καμία σχεδόν αναφορά. Βέβαια, χθε ο, ο πρώην Υπουργό και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριο Φίλη, εδώ στην εκπομπή μα, μα είπε ότι είναι μια τσαπατσουλιά η οποία θα διορθωθεί. Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι απλά μια τσαπατσουλιά, ήταν μια συνειδητή ενέργεια ορισμένων κύκλων και θα δούμε πώ και αν θα διορθωθεί. Για το ίδιο θέμα θα, θα φιλοξενήσουμε Αλλά θα ανοίξουμε λίγο τη συζήτησή μας Και σε πιο πολιτικά θέματα Με το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος Αλλαγής Τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη Και από τις 11 μέχρι τις 12 Θα φιλοξενήσουμε στο στούντιο Τον πρόεδρο του πακουέ, Τον κύριο Χριστοδούλαγι Καθώς και τον καλό δημοσιογράφο του πιτσούνη.gr τον κύριο Αντώνη Δεωνά και νομίζω ότι θα πρέπει να μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας γιατί τα όσα θα μας πει ο κύριο Χρυστοντουλάκη και ο κύριο Δεωνά στη συνέχεια νομίζω ότι αφορούν όλους μας και ειδικά τα όσα φέρετε να έχει βρει μετά την φωνική πυρκαγιά στο μάτι ο πρόεδρο του Πακούε. Θα είναι πιστεύω μια ώρα έτσι, για γερά στομάχια από ό,τι έχω αντιληφθεί από, την, από τις προκαταρρυκτικές συζητήσεις μας και βέβαια νομίζω ότι αξίζει τον κόπο ε, να είστε συντονισμένοι στον XFM και στους 94 και 3. 6F94 και που βέβαια μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο όπου και αν είστε, ότι και αν κάνετε και από το κινητό, από το τάμπλετ, από το PC σας στο www.943.gr όπως επίσης και στις διάφορες πλατφόρμες που μεταδίδουν τα ραδιοφωνικά προγράμματα. Στη ρύθμιση του ήχο Νάσο Αποστολίδης. Καλησσομέρα Νάσο! Στην υποστήριξη εκπομπής, η Σοφία Ράμου. Μαζί μας μπορείτε να επικοινωνείτε, είτε παίρνοντας τηλέφωνο στο σταθμό μας, το 210 220 -59 43 Είτε στέλνοντάς μας, στέλνοντάς μας με ένα SMS με το κινητό σας, γράφετε 9.43, αφήνετε ένα κενό, μετά μας γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 19.6.19, χρέωση 31 λεπτά του ευρώ με το ΦΠΑ. Φυσικά μπορείτε να μας βρείτε στο facebook, στο twitter, στο instagram απλά XFM fm 6FM943 και μπαίνετε στην σελίδα μας. Είναι απορρινός ο σήμερα, νομίζω προς το χειμερινό πάει, λίγη ψηλοπροχούλα, πάρα πολλοί αέρες παντού, ε, ειδικά στην Αττική εδώ που βρισκόμαστε τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα με τον αέρα. Ε, προσοχή λοιπόν, λίγο γιατί μπορεί να πέφτουν κλαδιά από δέντρα, κορμί δέντρων. Όσοι οδηγούν μηχανή να προσέχουν τα πλευρικά κύματα. Αλλά αυτό να το προσέχουν και οι οδηγοί των αυτοκινήτων με τις μηχανές Εννοώ γιατί κάποια στιγμή, που μπορεί να είναι δίπλα τους μια μηχανή να έρθει ένα ρεύμα αέρα και να τους ρίξει πάνω του. Επομένω, να είστε προσεκτικοί, ε, ειδικά οι οδηγοί των αυτοκινήτων που ενδεχομένω τώρα με ακούτε και με τι μηχανέ που ε, να είναι ανάμεσα, γιατί ο οδηγός μπορεί να του ξεφύγει λίγο και επομένως καλό είναι να έχετε τα μάτια σας και στου καθρέφτες, να προσέχετε και τα παιδιά που οδηγούν τις μηχανές, γιατί πολλοί και από αυτούς, α, εντάξει, είναι λίγο άπειροι. Να πάμε όμως στον πρώτο καλεσμένο της εκπομπή μας και να... Περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην άλλη άκρη, της οποίας βρίσκεται ο κύριος Γρηγόρης Βαφιάδης, ο πρόεδρος του Ενιώου Συλλόγου των Εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού. Κύριε Βαφιάδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε ε, το θέμα είναι γνωστό βέβαια, η εκπομπή το έχει αναδείξει όσο μπορεί και το αναδειχνεί και θα το κρατάμε στην επικαιρότητα, μέχρι να δούμε τι ακριβώς είναι αυτά τα 10.119 ακίνητα του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και όλοι οι πολιτιστικοί μα κληρονομιά, που μεταβιβάστηκαν νύχτα, χωρίς να το πάρει κανείς, τον Ιούνιο, στο λεγόμενο Υπερταμείο. Ε, Χθε φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας τον πρώην Υπουργό Παιδείας και Βουλευτής στον κύριο Νίκο Φίλη ο οποίος μας είπε ότι ήταν απλά μια τσαπατσουλιά η οποία θα διορθωθεί Ποια είναι η δική σας εικόνα γύρω από αυτό το θέμα και τι ακριβώς συμβαίνει γιατί εσείς γνωρίζετε πολύ καλά τα, το, το τουλάχιστον το κομμάτι της πολιτιστικής μας πληρονομιάς Ναι, ε, κοιτάξτε να δείτε δεν ξέρω αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους όρους έτσι απλά και με ευκολία δηλαδή μια τσαπατσουλιά ε, όταν α, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες κτίρια που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο και μέσα σε αυτά να περιλαμβάνονται και μνημεία που ανήκουν στην πολιτιστική μας κληρονομιά χρειο... την αρχαία, τη Βυζαντινή, τη νεότερη γιατί δεν είναι μόνο τα αρχαία ξέρετε, είναι και οι yeah, νεότεροι τα νεοκλαμβικά μας ασφάλως. και όλα αυτά τα η πόλη της Ρόδου και σχετικά λοιπόν, καταλαβαίνετε και, λοιπόν, όλη ο... και όλη η Μεσαιονική πόλη της Ρόδου είπατε ναι, ναι. Υπάρχουν και κτίρια μέσα στη μεσαιωνική Πόλη Ρόδου, τα οποία ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, βεβαίω. Ναι. Και αυτά ναι. έχουν περάσει. Και αυτά έχουν περάσει, βεβαίω. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς θα σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Πολιτισμού βρίσκεται στο στάδιο της ε, ανέβρεσης των κτιρίων που έχουν περάσει ε, στην κυριότητα του υπερταμείου. Δηλαδή ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια συγκεκριμένα κτίρια α, έχουν περάσει. Κτίρια, οικόπεδα, μ, και πάει λέγοντας. Τα πάντα, έτσι, τα πάντα ναι. αρχαιολογική χώρη, αρχαιολογική Μουσία, χώρη, ναι. Α, αρχαιολογικές αποθήκες, νεότερα, μνημεία της νεότερης πολιτικής κληρονομιάς, σας λέω, είναι δεκάδε εκατοντάδες, χιλιάδες. Αφού μιλάμε για 10.000, 119 σύνολο, φαντάζομαι Αυτό, να γίνει χιλιάδε. Αυτό που να πω ότι είναι η δεύτερη φάση. Έχει τι τι μία προηγούμενη πες, φάση ναι. με 70.000 ακίνητα παραχώρησης του δημοσίου στο υπερταμείο, τα... δεν είναι μόνο αυτά τα 10.000. Ναι, Ποιο το έχει, <laughs> δεν, το, δεν το γνωρίζω ο Αυτά τα 70.000 τι είναι? Κτίρια του δημοσίου γενικότερα. Γενικότερα. Βεβαίως. Μάλιστα. Είναι σε δύο φάσεις αυτό. Δεν είναι... Και αυτά δόθηκαν είναι... με κωδικούς κτίμη. Τα 10.000 ναι. Τα 70.000 ακίνητα βρίσκονται ήδη στην κυριότητα της ΕΤΑΔ α, του υπερταμίου δηλαδή από το παρελθόν και προσθέθηκαν τώρα τα 10.119 που είναι με το καινούργιο ΦΕΚ του Ιουνίου τα, Στα 70.000 ε, δεν ε, αφορούν κτίρια του Υπουργείου Πολιτισμού α... Αφορούν και κτίρια, δεν το γνωρίζουμε Δε... Και αυτά είναι μη γνωστά, Δηλαδή είναι πίσω από κωδικού. και δεν είναι μη γνωστά, βεβαίω. Πότε, πότε έγινε αυτή η μεταβίβαση, Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, στο ε, σύνολο δηλαδή τώρα στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι από τα χρόνια ε, 13-14 και να έχουν προχωρήσει κι άλλα. Δηλαδή συνέχεια γίνονταν αυτά. Το τελευταίο ήταν αυτό με τα 10.000. Μάλιστα. Αυτά τα 10.000 είναι επιπλέον από τα 70.000 που λέτε? Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Είναι επιπλέον. Άρα πάμε στα 80.000 τόσα, ναι. δηλαδή. Α, αυτά τα 70.000 μπορεί να έχουν και αυτά κτίρια... Ναι, δεν γνωρίζουμε για αυτά. Και αυτός δε δε ο κατάλογος είναι μυστικός, έτσι. Σε κουτάξτε, είναι δεν, το είναι γνωστός, Kx, ναι. δεν είναι γνωστός μυστικός τι? Ξέρετε όμως είναι με το περίεργο με το ΚΑΕΚ Δηλαδή ναι. πρέπει ναι. να ψάχνει ο κάθε δήμος ναι. Και η κάθε υπηρεσία θα πρέπει να ψάχνει με τον αριθμό α, του ακινήτου Να ναι, το βρήκε. και Καταλαβαίνετε αυτά... ότι όταν μιλάμε ναι. για 70 80000 ακινήτα Καταλαβαίνετε τι γίνεται ότι πρέπει να ψαχτεί ένα-ένα που αντιστοιχεί, είναι αριθμός, είναι νούμερο. Δεν ναι. είναι κάτι που χτυπάει κατευθείαν. Πρόσβαση και εξουσιοδότηση για να το ερευνήσει κανείς αυτό, φαντα... δεν έχει ο καθένας έτσι. οχι έχουν ναι. τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι υπηρεσίε του Υπουργείου Πολιτισμού ε, κάνουν έλεγχο που α, ακριβώς αντιστοιχούν τα ΚΑΕΚ. Και για τα, σε αυτά περιλαμβάνονται τώρα και με τα 10.000 και τα 70.000 συνολικά, ναι, τώρα λέτε ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάνουμε δηλαδή, συνολικό έλεγχο. Ο... Τα 10.000 είναι το, η τελευταία φάση. Η τελευταία .000 του Ιουνίου. Τα 70.000 έχουν προηγηθεί. Ναι, όλα αυτά μαζί συνθέτουν την περιουσία όλη αυτή του υπερταμείου. Γιατί μας. είναι από προηγούμενα που είχαν πάει στο Ταϊπέδ και το Ταϊπέδ ε, μέσω τη δημιουργία του νέου ταμείου παραχώρησε όλη την περιουσία έτσι σε αυτό το. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται η δέκο και όλα αυτά που λέμε. Είναι άλλη κατηγορία. Αυτό να πω δεν το το γνωρίστε, ναι. Έτσι, Ωραία, εν πάση περιπτώσει θα, θα το δούμε. Αλλά εδώ φαίνεται ότι δεν είναι τα 10. Όπω τώρα λέει, λέτε, είναι 80.000. Απλά ναι, τα ναι. 10.000 είναι η τελευταία φουρνιά η του τελευταία, Ιουνίου. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ε, η εικόνα μέχρι τώρα που έχετε εσεί οι υπηρεσίε τι λένε, Οι υπηρεσίε ακόμα βρίσκονται στην ανέβρεση. Αλλά σα είπαμε ότι με μια πρόχειρη έρευνα έχει άλλωστε. Ε, ναι δημοσιευτεί ότι πρόκειται περί ε, αρχαιολογικών χώρων όπως είναι αυτό της, ε, το αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου, ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού σας λέω τώρα ενδικτικά που Μαι. έχουμε βρει στα χανιά διάφορα α, κτίρια αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος ε, αυτά τα βρίσκουμε σιγά σιγά Ο, Λευκ, ο Λευκός πύργο. Για το Λευκό Πύργο δεν γνωρίζουμε δεν, πω. Ακρόπολη για να πούμε έτσι Δεν, δεν, το, δεν, γνωρίζουμε, δεν το γνωρίζουμε μα, και, ο ίδιος ο, και η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού Αυτή τη στιγμή ε, Όταν ρωτήθηκε, σα σας είπε ότι δεν γνωρίζει Γιατί πραγματικά δεν το γνωρίζει Πρέπει να, να κάνουν έλεγχο οι αρμόδιες υπηρεσίες Αυτό είναι Ξαφνικά ήρθε και ραβνώ σε νεθρία Το ζήτημά μας τώρα είναι όμως ναι. Ότι ε, πρέπει να α, Προχωρήσει η διαδικασία σοβαρά Και με ταχύτητα και προκειμένου να εξαιρεθούν όλοι αυτοί οι χώροι και θα μπορούσε κάλλιστα αυτό το πράγμα να είχε αποφευκθεί εάν είχε γίνει ένας σοβαρός έλεγχο έτσι κατά το παλαιθόν και ακόμα και πρόσφατα όταν βγήκε αυτή η υπουργική απόφαση Ναι, κύριε Βαφαιάντη για να μην έχει γίνει αυτό εδώ μιλάμε τώρα ε, για 80.000 τελικά όπως, όπως μας λέτε γιατί οι τελευταίες συνολικά στο, δημότι, το στο πάρα, δημόσιο ναι, το όλο, αλλά όλο, εν πάση ναι. η τελευταία φουρνιά φαίνεται ναι. το 10.000, είχε και ναι. πολλά φιλέτα και τα, ναι. όλα αυτά του αρχαιολογικούς χώρου κλπ. μπορεί να είναι και στα 70.000 δεν ξέρουμε ακόμα Ας πούμε, θα σας πω μέσα στα 70.000 ναι. μπορεί να είναι, είναι και τα κτίρια τα νεοκλασικά της Πλάκας που είχε πάρει τότε το ΤΑΙΠΕΔΑ επί διαδικασίας το 2013 και 14. Σας λέω ένα Α, ενδεικτικό τα, τα παράδειγμα νεο... το οποίο το ξέρουμε τα νεοκλασ... το, Ναι, παρα... για να πούμε λίγο αυτό ε, Τα νεοκλασικά κτίρια της Πλάκας δηλαδή αυτή την ώρα έχουν περάσει τους ξενούς Στου ξένου στον έλεγχο του ταμείου. 네. Μα οι ξένοι το λέγον τώρα με τη νέα σύνθεση. Ε, το είναι τρει ξένοι: πρώτο είναι ξένοι και δύο Έλληνε. Επομένω. Κυριότητα του δημοσίου, μιλάμε έτσι. Κυριότητα του δημοσίου έχουν εκχωρηθεί yeah. και αυτά. Ναι, ναι, Γιατί ναι, ναι. τα νεοκλασικά παράδειγμα τώρα που λένε τη πλάκα δεν είναι. Προφανώ θα, θα πουληθούν ή θα εξοποιηθούν από του ξένου. Αφού έχουν τώρα στη δική του κυριότητα. Αφού έχουν του Δεν άκουσα. Στεγάζονται σε αυτά τα νεοκλαστικά στεγάζονται ακόμα και οι ε, υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα. Ωραία, θα δίνουμε νίκιο στους ξένους. <laughs> είναι, είναι, είναι τρομερό. Απλά, εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω και από τη συζήτηση, όλα αυτά, όπω είπατε και προηγουμένω, έχουν πέσει σαν κεραυνού σε νεφρία. έγιναν μυστικά. Για να γίνει αυτή η διαδικασία μέχρι τώρα και με τα 70.000 και με τα 10.000 γύρω στα πάνω από 80.000 ακίνητα χωρίς να ερωτηθεί κανείς και οι δήμαρχοι από ότι εμείς προσπαθούμε τώρα και έχουμε επικοινωνία ναι, ναι. και βγαίνουν στην εκπομπή διάφοροι δήμαρχοι και συζητάμε το όλο θέμα αυτό για να δει και ο καθένας συμβαίνει, δεν έχει ερωτηθεί κανείς. Όχι, όχι, μα δεν ερωτήθηκε βεβαίω. Ναι, άρα αυτό που μας είπε ο κύριος Φίλης ή αυτό που λέει η κυρία Ζουρμπά έτσι, ε, ότι εμείς θα τα διορθώσουμε και η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών Εκ των υστέρων, προσέξτε με λίγο, ναι. εκ των υστέρων Αφού και, αναδείχθηκε και, το... το θέμα και αφού έξαμε να το ψάχνουμε όλοι Ναι και επίσης ναι. ότι θα πρέπει να γίνει με τη δέουσα προσοχή και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια ε, ε, διαδικασία η οποία θα τραβήξει σε μακρο, δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο γιατί υπάρχει αυτή η βεβαιότητα, αυτό που μα είπε ο κύριο Φίλη, αφήνει να εννοηθεί τόσο η κυρία Ζορμπάουσο και ο κύριο Τσακαλώτο, ότι εντάξει, ένα λάθο ήταν μια τσαπατσουλιά, θα τα βγάλουμε έξω έτσι γρήγορα. Ε, εάν πιστεύετε εσεί ε. ότι είναι μια απλή τσαπατσουλιά η οποία με, ένα, ε, έτσι, με μια υπογραφή μπορεί να γυρίσει πίσω, εμεί δεν το πιστεύουμε. Διότι μόνο και μόνο ο έλεγχο αυτή τη στιγμή που γίνεται στι υπηρεσίε του Υπουργείου Πολιτισμού που έχουν διαταχθεί να κάνουν έλεγχο και να δούνε ποια ακίνητα είναι στην κυριότητά του, σας λέω θα πάρει καιρό άρα πώς είναι δυνατόν να, να είναι μια απλή διαδικασία και δεύτερο, σας είπα κάτι που παραχωρείτε πρέπει μετά να γίνει έλεγχος επανέλεγχος για να βεβαιωθούμε και κατόπιν να ε, ολοκληρωθούν οι διαδικασίε με την υπογραφή τη Υπουργική Απόφασης. Επίσης λέτε να είναι μια απόφαση της επόμενης ημέρας. Δεν το λέω εγώ. Ο κύριος Φίλης, η κυρία Ζορμπά και ο κύριος ακαλότος το λένε ότι μπορεί να γίνει ένας νέος κατάλογος, έτσι, ότι περάσανε και θα διορθωθούν πολύ γρήγορα. μας επιτρέψτε μας, γνωρίζοντας εκ των έσω τι διαδικασίας, να σα πούμε ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία. Θέλουμε να γίνει, απαιτούμε να γίνει, και να επανέλθουν αυτά στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά σας είπα ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία και εύκολη διαδικασία. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει αυτό το φεκ που βγήκε τώρα. Το, μιλάω για την τελευταία φωνή, τα 10.119. Βγήκε ένα φεκ 85 σελίδε με του ΚΑΕΚ, με του κωδικού αυτού του κτηματολογίου. Ε, λοιπόν, Εάν υπάρχει, εσεί έχετε την εκτίμηση, δεν ξέρω τι πληροφορίε ενδεχομένω από το Υπουργείο Πολιτισμού, που είναι και έτσι το πιο ευαίσθητο κομμάτι, να πω, γιατί αφορά όλη την πολιτιστική μα κληρονομιά, έτσι, και όχι μόνο ευρύτερο Η οποία προστατεύεται βάσει συντάγματο. Ναι, την ε, αυτή έχει περάσει, με πάση περιπτώσει, με αυτό το φεκ, στο. Δανειστές, το υπερταμείο ε, δεν, δεν μπορεί να δοθεί από, το, από την κυβέρνηση Όλους ο κατάλογος αναλυτικά Τι είναι ο κάθε κωδικός Όχι, μας σας είπα πρέπει να γίνει έλεγχος Ούτε δεν το, το, το, δημόσιο, λεπτά, δημόσιο, okay. το υπουργεί, Δεν το έχει δηλαδή το δημόσιο αυτό όχι, όχι, το, το, το Δημόσιο. Ε, δεν ξέρω ποια υπηρεσία αναφέρεστε του Δημοσίου, σε ποια υπηρεσία αναφέρεστε. Εμείς έχουμε ΚΑΕΚ. Το ναι. ΚΑΕΚ πρέπει να χτυπάει, χτυπάει σε ένα συγκεκριμένο ακίνητο. Ναι. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια των Δήμων και των υπηρεσιών του, υπηρε... του Υπουργείου Πολιτισμού. Εφόσον δεν, υπάρχει και αρχ... δεν έχει ολοκληρωθεί και το αρχαιολογικό κτηματολόγιο, καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία. Ναι. Άρα, δηλαδή, και να θέλει για να το καταλάβω, γιατί έχουν γίνει και ερωτήσει στη Βουλή. Τι τα έχετε δει από τα διάφορα κόμματα, από το κίνημα αλλαγή κλπ. Που ζητούν ε, όχι το, του κωδικού, αλλά τι αντιστοιχεί ο κάθε κωδικό. Σε ποια κίνημα. Από ότι πρέπει αυτό, να συνταχθεί ο πλήρη κατάλογο. Ναι, αυτό να. η κυβέρνηση. Μπο, άρα, δεν μπορεί να το καταθέσει στη Βουλή, μου Ε, όχι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, α, μα, ε, ε, αυτό όχι. λέμε. Το επόμενο δεκαήμερο λέω. Ε, το. όχι, βέβαια. Άρα ερω... πω, εκτός αν ναι. βάλει αλλά δεν νομίζω Σας είπα είναι μια δύσκολη διαδικασία Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα ναι. Είναι από τα Υπουργεία τα οποία έχει περιφερειακές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα ναι. Καταλαβαίνετε ότι από όλε του νομού και τις περιφέρειες της χώρας Θα πρέπει να συγκεντρωθούν τα στοιχεία Και να ε, δοθούν στην, κεντρική, ε, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Και αυτή να το μεταβάσει στο Υπουργείο Οικονομικών δεν είχε γίνει μία προεργασία τουλάχιστον από την πλευρά των ξένων των, των, του υπερταμείου τε, οι οποίοι ζήτησαν συγκεκριμένα αυτά τα κίνητα γιατί δεν πήραν γενικώ ό,τι να είναι δεν το γνωρίζω αυτό τώρα ναι. και αυτό που μου λέτε κάνει ακόμα χειρότερη την κατάσταση εάν το, εάν αυτές είναι οι πληροφορίες δέτε. ότι όταν ισχύ, δηλαδή αν τους ζήτησαν συγκεκριμένα μνημεία και είπαν βάλτε, ας πούμε το... Πώς, πώς το λένε Ένα, πείτε μου εσείς την γνωσό μέσα ναι, το υπερταμείο αυτό είναι. Εντάξει, δεν θέλω να, πω, να δώσω το χαρακτηρισμό. Εγώ δώσε τον εσεί. Ναι, νομίζω ότι αυτό έχει κίνη πάντω. Γιατί όταν στάλθηκε στι 14 Ιουνίου νομίζω, η επιστολή, με την οποία ζητούσαν τα συγκεκριμένα 10.119 ακίνητα, μετά από 4-5 μέρε βγήκε το ΦΕΚ με απόφαση της έτσι, τη κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι είπαν συγκεκριμένα. Αφού σα λέω ότι δεν γνωρίζουν ποια ακίνητα είναι. Μα γι' αυτό και γίνεται και ο Ντόρο ο μεγάλο. Απλώ του είπαν, περάστε όλα τα ακίνητα τη ιδιοκτησία του δημοσίου. Ναι. Εδώ είδανε κωδικούς και τέτοια Τα πήρανε όλα ε, έτσι Όπως είναι στο σύνολό τους και τα βάλανε Μάλιστα Με χείριμα. την προοπτική ότι ίσως ε, Άμα γίνει και κανένα και το αντιληφθούν Να τα βγάλουμε Μάλιστα Άρα, επομένω, δεν έχει εικόνα η ελληνική κυβέρνηση τι έχει δώσει. Έτσι φαίνεται ε, τουλάχιστον. Κοιτάξτε, ναι, mm -hmm. για να βγαίνουν αυτά τα στοιχεία τώρα, εκ των υστέρων, ε, σα είπα, εκτό αν το γνω, κάποιοι το γνώριζαν και τώρα ποιούν την ίσα. Υπάρχει, υπάρχουν πληροφορίε δημοσιογραφικέ ότι τουλάχιστον για ένα χρόνο κάποιοι μελέτησαν όλο αυτό το θέμα και τουλάχιστον οι ξένοι ζήτησαν συγκεκριμένα πράγματα. Α αναλάβουν ε, την ευθύνη που έχουν αυτοί που τα έδωσαν, εάν το έκαναν με γνώση του. Ε, Τώρα τα πολιτικά κόμματα ζητούν, βέβαια με ερώτηση και έτηση κατά εγγράφων στη Βουλή να έρθουν ονομαστικά πια τι κρύβεται πίσω από τον κάθε κωδικό. Εσείς λέτε ότι αυτό είναι. Απίθανο να γίνει αυτή την ώρα από κανένα Υπουργείο Εζέννε από το αυτή τη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνεται ο έλεγχο, ναι, αλλά, αλλά Αυτή τη στιγμή να παραδοθεί ο κατάλογο δεν νομίζω. Εδώ εμπλόγω σε ε, σε πόσο... χρονικού διαστήματο βεβαίω. Το Πο ποιο είναι το εύλογο διάστημα καταλήθο. Δεν το γνωρίζουμε. Αυτό τώρα είναι με το πώ ε, λειτουργούν οι υπηρεσίε. Δεν μπορώ να σα πω εγώ τώρα πώ είναι το εύλογο, Πάντως είναι μια διαδικασία στην οποία βλέπετε ότι είναι πολύ εύκολο να βάλει και πολύ δύσκολο να βγάλει. Αυτό είναι το κεντρικό <laughs> ο, νόημα. Ναι, με μία απόφαση μπήκαν με, 80.000... Ναι, ας πούμε, με μία <laughs> διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα α, να πούμε, μπορεί να βγουν 800 εκείνητα αρχαιολογικού ενδεικτικός είναι ο ρυθμός, Ναι, προβλέον. υπάρχει και έτσι συζητώντας τώρα το θέμα η υποψία ότι ενδεχομένως μπήκαν τώρα 80.000 και γνωρίζοντας αυτοί οι οποίοι το κάνανε και γι' αυτό και βάλανε του κωδικοποιημένου. Ο δικού του κιματολογεί και όχι η περιγραφή του τι βρίσκεται πίσω από αυτό ότι όταν ξέσπαζε κάποια στιγμή θα γινόταν γνωστό το θέμα, δεν μπορούσε και όταν θα πήγαιναν για είτε πώληση είτε διαχείριση είτε εκμετάλλευση, όπω θέλουμε να το πούμε, ε, να γίνει ένα παζάρι να το πούμε έτσι, να λυσβερίσει και στην ουσία να κρατήσουν να βγάζαν κάποια εμβληματικά έτσι, μνημεία η κτίρια ενδεχομένω ή πάρκα ε, και να κρατούσαν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή τα συλλογική, βάλτε τα όλα μέσα και να Ακριβώς αφαιρέσουμε είναι, ε, η τσα, η τσα, κάποια πατλιά. εμπληματικά και ε, να πάρουμε ε, ε, ε, τα υπόλοιπα. Μέσα σε εισαγωγικά βλέπετε τη δημιουργεί. Υπάρχει βλέπετε η προσιρότητα. Ναι. Ε, Όταν παίζει ειδικά με την περιουσία του ελληνικού δημοσίου και του ελληνικού λαού, έτσι. Κάποιοι δεν νομίζω, το, το βλέπουν πολύ εύκολο να παίζουν φαίνεται. Ε, με, ναι. Ε, ε, και δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε πάνω σε αυτό κάτι άλλο από την Ο πλευρά του, κάθε, των εργαζομένων. Ε, ζητάμε να. άμεσα να διελευκανθεί η υπόθεση και κυρίως να, ε, τώρα να ε, βρούμε όλους τους κωδικούς που αντιστοιχούν σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομία και γενικότερου ενδιαφέροντος πολιτιστικού και ιστορικού και να εξαιρεθούν άμεσα. Αυτό θέλουμε εμείς. Θέλουμε τη διατήρηση και την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο. Ε, εν δεν, δεν μπορεί να μην εφαρμόσει η κυβέρνηση το Σύνταγμα. Να θέλετε. Ναι. Ναι. Εντάξει, Εδώ είδαμε ότι είναι τα θέμα πέρασε. του Συντάγματο. Μα Βαφιάδη... από το άρθρο 24, το άρθρο 24 είναι και Μα, Βαφιάδη, Το, το, άρθρο το άρθρο σύνταγμα... δεν αναθεωρείται σε. Δεν αναθεω... επίκειται ε, σε αναθεώρηση. Οπότε και... είναι κύριε, από τα κύριε και τον Ιούνιο, πριν δύο μήνε, το Σύνταγμα. Αλλά πέρασαν αυτά στο Υπερταμείο. Κοιτάξτε, σα είπα ότι εμείς οφείλουμε να αναδείξουμε το ζήτημα και αυτό κάνουμε. Ε, ε, έχουμε κάποιες, τέλος πάντων η πολιτική ηγεσία, το είπατε και μόνος σας, ότι έχει δώσει κάποιες διαβεβαιώσεις. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ως εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού να διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές την περιουσία του ελληνικού λαού και την πολιστική μας κληρονομία που ανήκει και στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα σε όλο τον κόσμο Μάλιστα. Θα το παρακολουθήσουμε το όλο θέμα γιατί είναι τεράστιο μίσο να αφορά όλους μας σε Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας Κύριε Βαφέ, ε, εγώ σας ευχαριστώ Καλή σας μέρα Μιλήσαμε με τον κύριο Γρηγόρη Παφιάδη, τον πρόεδρο του ενιαίου συλλόγου των εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού για το τεράστιο αυτό θέμα που υπάρχει με τα κίνητα και η αλήθεια είναι ότι δεν γνώριζα ότι έχουν δοθεί Επιπλέον 70.000 ακίνητα στο λεγόμενο υπερταμείο δεν είναι μόνο αυτά τα 10.119, είναι δηλαδή 80.000 και πλέον ε, ακίνητα που έχουν περάσει στα χέρια των ξένων για πώληση, εκμετάλλευση, διαχείριση κλπ. Μεταξύ των οποίων μας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στην προηγούμενη φωνιά, μας ανέφερε ο ότι στην προηγούμενη φωνιά ε, των ακινήτων του κυριότητα του ελληνικού δημοσίου που εκχωρήθηκαν στου ξένου είναι και όλα τα νεοκλασικά. Καρακτήρια στην πλάκα Και όχι μόνο είπα, Είπαμε και όλοι Στη Ρόδο και πάει λέγοντας Εδώ έχει γίνει μυστικά κρυφά γιατί κανείς δεν το γνωρίζει Όπως είπαμε πίσω από κάτι κωδικούς Όπως λέγαμε και ε, για τη Λάρισα ΚΑΠΑ Χ 871 παράδειγμα Σταρίς και είναι πινακίδα αυτοκινήτου, Κρυβόταν το αρχαίο θέατρο της Λάρισας Το οποίο εκχωρηθήκε στους ξένους Πάμε σε ένα μικρό break, σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη από το κίνημα Αλαγής. Τα πάχη μου τα κάλλι μου Και τώρα δώρα Δώρα στα ανδρικά και γυναικεία ήδη Παντελόνια που κάμισα Φούστες, φόρμες, ζακέτες Ένα συνένα δώρο Και σε όλα τα υπόλοιπα ήδη Δώρα που θα δείτε στο site Extra Large Κύπισου 92 περιστέρι 2 10 57 35 χιλιάδες Τι έχεις αγάπη μου Τι να έχω Περνώ νοημένες κι εμείς εδώ θα αρχίσουν τα σχολεία και ακόμη δεν θα έχουμε πάει. Μα πει παιδί μου. Στα Bobo Store για σχολικά, μαμά. Ποτέ δεν είναι αρκετά νωρίς για σχολικά στα Bobo Store. Από όλες τις επώνυμες εταιρείες και σε σούπερ τιμές. Εμπρός λοιπόν για σχολικά, παιχνίδια, Bobo Store. Νέο κατάστημα. Αγίου Νικολάου εξήντα στο Ήλιον. Δίπλα στα Λίγκλη. Τηλεφωνό 210-527-1182. Bobo Store. Όλα για το παιδί. Εξεφέμ 94,3 Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή Από τις 10 το πρωί και για 2 ώρες Στα μικρόφωνα του θρηλικού σταθμού μας Με λόγια καθαρά, χωρίς αποκλεισμούς Φώνη σε όλους και για όλα Στον Εξεφέμ με τον Νίκο Καραμπάση ΕΦΕΜ 94 και 3 Είμαστε στον παλμό των γεγονότων Και σήμερα βλέπω γιορτάζει Ο Αρίσταρχος, ο Ζήνων, ο καλύστρατος Είναι και η παγκόσμια ημέρα τουρισμού Έτσι για να μην το ξεχνάμε Όπως και η παγκόσμια ναυτική ημέρα ε, Για όλους τους ναυτικούς μας Αν και παλιότερα η Ελλάδα Είχε πολλούς ναυτικούς Σήμερα διαθέτει πολύ λίγους Και για το γιατί το είχαμε αναφέρει σε μία συζήτησή μας με τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Καπράνο, πως από τους 130.000 έχουν φτάσει στους 10-12.000 αυτή την ώρα ναυτικούς και γιατί ενώ έχουμε την πρώτη ναυτιλία στον κόσμο και φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίστοιχα έχουμε ναυτικούς μόνο 10-12-13.000 και αυτοί είναι το ζόρι είναι ένα επάγγελμα πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο και με πολύ καλές απολαύες, έτσι. Εδώ είχαμε αναφέρει με αφορμή την δημιουργία στοιχείο από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκου, το ναυτικό λύκειο για ε, ναυτικού, ε, δηλαδή ένα ίδρυμα που θα βγάζει ναυτικούς οι οποίοι προφανώς θα αξιοποιούνται από τα πλοία του, της οικογένειας του κ. Τσάκου. Η Παγκόσμια Ναυτική ημέρα μας κάνει να σκεφτόμαστε για αυτά τα πράγματα και να σκεφτόμαστε επίσης πώς μια χώρα που ενώ διαθέτει τόσο πολύ μεγάλη δύναμη πυρός, να το πω έτσι, ε, έχει τον παγκόσμιο στόλο σε όλη τη γη και δεν έχουν ελληνικά χέρια, τελικά να μην έρχονται ούτε επενδύσει, να μην έχουν ούτε ναυπηγία, να μην έχουν ούτε και ναυτικούς. Τα έχουμε καταφέρει τόσο καλά. Να πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμή για να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη από το κίνημα αλλαγή. Κύριε Κατρίνη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Καραμπάση. Ε, ακούγατε προηγουμένω, φαντάζομαι, γιατί με αφορμή το σχόλιο που έκανα για την Παγκόσμια Ναυτική ημέρα σήμερα και τουρισμού είναι δύο εμβληματικοί τομεί που προσπαθούμε να βρούμε επενδύσει από εκεί. Και, ε, η Ελλάδα είναι κατεξοχήν τουριστική χώρα, και βέβαια έχουμε τον, στη, στον τομέα για να του διώξουμε και αυτού, μάλλον τα έλεγα. Πώ θα φέρουμε επενδύσει, το ερώτημα είναι. Το... Αυτό είναι αυτό. Είναι το, το ερώτημα το μεγάλο τη επόμενη μέρα, Κοιτάξτε, είναι δύο μη... πράγματα mm. για το θέμα του τουρισμού. Παρά το γεγονό ότι έχει σημειωθεί πρόοδο τα τελευταία αρκετά χρόνια ε, στο τουριστικό προϊόν που δίνει η Ελλάδα, βεβαίω δεδομένου και των συγκυριών που αφορούν και γειτονικές μας χώρες και την γενικότερη ανασφάλεια που υπάρχει άρα ευνοεί τη χώρα μας σαν τουριστικό προορισμό νομίζω ότι η πολύ υψηλή φορολογία και δικά στην νησιωτική Ελλάδα είναι κάτι το οποίο... Δεν ευνοεί τον τουρισμό, δεν ευνοεί το να είναι διαχρονικά ένα ελκυστικό προορισμό η Ελλάδα και βεβαίω να επεκταθεί και η τουριστική σεζόν για περισσότερα από του κολοκυρινού μήνε. Πρέπει να γίνει λοιπόν μια συνδυασμένη στρατηγική στον τουρισμό, η οποία όμω έχει ω απαραίτητη προπόθεση και την διευκόλυνση των επενδύσεων, όπω πολύ σωστά είπατε, αλλά και τη μείωση τη εξοντωτική πραγματικά και τη πραγματική φορολογία. Στο κομμάτι της ναυτιλίας αντιστοίχως θα πρέπει ε, να διευκολυνθούν ε, οι Έλληνες ευρωτιστές οι οποίοι ε, κυριαρχούν παγκοσμίως στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να την χάνουν νομίζω μεγαλύτερη της αλλά και σεβασμού από τις Έλληνικες ε, ε, πολιτικές αρχές. Και βεβαίω η ναυτιλία αποτελεί και έναν επαγγελματικό προορισμό για πάρα πολλά νέα παιδιά, τα οποία στι σημερινέ συνθήκε ανασφάλεια, αβεβαιότητα και ανεργίας... βρίσκουν μια ουσιαστική διέξοδο με διαχρονικότητα, με σταθερότητα και βεβαίω με προοπτική. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα φυλάξουμε ω κόριο φθαλμού, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν το πολιτικό και επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο καθορίζεται το πολιτικό περιβάλλον, δεν είναι ευνοϊκό για τη χώρα μα. Όλα αυτά ε, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα πιστευτά στους ξένους επενδυτέ και γενικά στους Ξένου παράγοντε οι οποίοι ε, βλέπουν την Ελλάδα θα έβλεπαν την Ελλάδα ως ένα ενδιαφέροντα επενδυτικό ε, προορισμό. Και τώρα αναφερόμαστε, σα άκουσα με προσοχή για να σα ρωτήσω, ε, σε δύο τομεί εμπληματικού τη χώρα μα, τουρισμό και ναυτιλία. Στο μεν τουρισμό έχουμε το καλύτερο προϊόν παγκοσμίω, δεν γεννάται εμφιβολία, και το μόνο που ακούμε από την κυρία Κουντουρά, αυτό θα ήθελα να το πω έτσι ω κριτικό σχόλιο, είναι πόσα εκατομμύρια αν 30 εκατομμύρια, 32 ή 35 τουρίστε. Ε, ε, βέβαια, δημιουργώντα μια ψεύτικη πλασματική εικόνα, κατά τη γνώμη μου, γιατί παράδειγμα, η κρουαζιέρα, όσοι έρχονται από την κρουαζιέρα, είναι all inclusive, δηλαδή ξεκινάνε από αλλού, έχουν κληρώσει αλλού και εδώ αμφιβάλλω πληρώνουν ένα μπουκαλάκι νερό, γιατί είναι όλα μέσα στο πακέτο το οποίο έχουν πληρώσει σε κάποιον ξένο. Άρα, το κομμάτι κρουαζιέρα το έχουμε χάσει. Όπω ε, ε, για, ε, ε, για να μην το ανοίξουμε, πάση περιπτώσει έχει φύγει. Η, ε, το άλλο κομμάτι που είναι τα αεροδρόμια, που έρχεται η μεγάλη κίνηση τα έχουν πάρει όλα οι Γερμανοί και τα 14 περιφερειακά, και το Ελευθέριος Βενιζέλος πάνε και τα αεροδρόμια έχουμε τις μεγάλες τουριστικές μονάδες εκεί πάλι έχουν μπει πάρα πολύ ξένοι τα ξέρετε πολύ καλά έχουμε τις Μαρίνες και εκεί έχουν ε, το καθεστώς είναι χαόδες και έχουν επενδύσει ξένοι τελικά εμείς μετράμε απλά νούμερα νομίζω εκεί να τα πάρουμε να είναι γιατί μάλλον ναι. πολλά θέματα. Κατά χάρη την διαδικασία εγώ κατάγω από τη μιλία και έχω ναι. υπάρξει και βουλευθή τη Ιλία και Πολιτεύου και έχουμε το κατακόλο που είναι ο δεύτερο πρόκειται κουράζει. Τα γνωρίζετε ε, καλά. Ναι. Έτσι. Και, ε, και την αρχαία Ολυμπία κλπ. Λοιπόν. Βεβαίω. Όντω υπάρχουν το μοικέ ανταμένε και πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστική πολιτική έτσι, απόφαση για την στήριξη τη κουρασία και την ενίσχυση και του συνδυασμού με την ενίσχυση του ενχώρη τουρισμού, ώστε να μπορέσουν να έχουν και μεγαλύτερο αριθμό, αλλά και συνδυασμό. Τουριστικό προϊόν, σε σχέση και με τα τοπικά προϊόντα, αξιοθέατα. Έγινε και μια εκδήλωση πριν από 20 μέρε περίπου στο κατάκαλο πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Όπου δυστυχώ οι εκπρόσωποι κυβέρνηση πάλι αρχίστηκαν σε ευχολόγια, δεν έγινε κάτι ουσιαστικό ώστε όχι μόνο στο Κατάκολο αλλά και γενικά σε όλου του προορισμού κουραζιέρα στην Ελλάδα να υπάρχει μια αναβάθμιση του προϊόντο και, και μια σύνδεση με την τοπική οικονομία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν ο τουρισμό, του πολύ και σας είπατε, ουσιαστικά είναι μόνο έσοδα και όφελο για του ξένου πράκτορες ή τα πρακτορία στο εξωτερικό, νομίζω ότι αυτό δεν ενδιαφέρει πολύ συμπολίτε μα και όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Έτσι. Το θέμα με τις μαρίνες ε, είναι ένας ε, κλάδος και ένας τομέας που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί βλέπω ότι ε, γίνονται και κινήσεις και από την Τουρκία και από άλλες χώρες παράδειγονες δηλαδή, ότι έχουν γίνει βήματα και πρέπει να είμαστε δίκαιοι και αυτό ότι έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χοροኛλα σε μια μικρη παρατήρηση θυμίζει κατά τη διάρκεια της Λιμανία είναι 네, τα Λιμανία νίκησαν αλυσόβριων στις λες μαρινες είναι στο νεότε. Δηλαδή τώρα Έχουμε αυτό. και φαινόμενα περίεργα. Για το ναι. θέμα των αεροδρομίων ναι. που ναι. θέσατε, κοιτάξτε ναι. τώρα, ε, σημασία έχει τα αεροδρόμια ε, να είναι ανταγωνιστικά, ώστε μέσα στο συνολικό πακέτο που παρέχεται στους ε, τουρίστες να είναι και μια σωστή υποδομή και ανταγωνιστική οικονομικά. Τώρα, το αν αυτά έχουν παραχωρηθεί σε έναν ιδιώτη, ή ήταν στο προηγούμενο καθεστώς, ήταν στην κυριότητα των ελληνικών αρχών, αλλά με τη γνωστή εικόνα και τι ε, γνωστέ, νομίζω, που όλοι έχουμε ζήσει πηγαίνοντα σε αεροδρόμια, είναι κάτι που έχει τη σημασία, τώρα δεν είναι το πλέον σημαντικό. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να δοθεί βαρύτητα στο τουριστικό προϊόν. Στο τουριστικό προϊόν όμω, ο οποίος θα έχει ε, πραγματικά αντα αντανάκλαση στην τοπική οικονομία, θα δημιουργεί θέσει εργασία πέραν των τριών-τεσσάρων μηνών, γιατί μπορεί και η Ακούντουρά, όπω σωστά αναφέρατε, να πανηγυρίζει για τον αριθμό των αφήξεων από ό,τι λένε όμως έγκυρες ε, οι, οι θεσμικοί τουλάχιστον παράγοντες ε, του τουρισμού στην Ελλάδα ναι μεν είναι σημαντικό ότι ο αριθμός των αφήξεων έχει αυξηθεί αλλά από και πέρα ο τζίρος και ο τύκλος των εσόδων ε, παραμένει σταθερός και πολλές φορές είναι και μειωμένο σε σχέση με την πρώτη χρονιά και το μπάνω, αυτό σε μια ευνοϊκή συγκυρία με αναταραχή στις γειτονικές χώρες που είναι ανταγωνιστικές τουριστικά και ιδιαίτερα στην Τουρκία που αυτό το πράγμα τα επόμενα χρόνια μπορεί να βρεθεί Και, Α, και στην Αίγυπτο είχαμε σοβαρά προβλήματα Βέβαια, μαι. δεν μιλάμε mm. τώρα για την Ευρωανατολική Αφρική μιλάμε τώρα για την Τουρκία ναι. που είναι ο... Κατ' εξοχήν είναι ανταγωνιστή του κομμάτι του κόσμου. Ανταγωνιστή είναι και όπως και η Αίγυπτος με τι αρχαιότητές τη και. Είδαμε φέτο κύριε Καραμπάση ότι με την όλη οικονομική κρίση που είχε η Τουρκία και την υποτίμηση τη τουρκική λίρα έναντι του δολαρίου. Ότι αυτό λειτουργήσε υπέρ τη Τουρκία το τουριστικό προϊόν. Είναι λοιπόν κά κάποιοι. Κάποιε παράμετροι και κάποια γεγονότα διαγωνότητα που θα πρέπει νομίζω θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο ενό συνολικού σχεδιασμού. Ο τουρισμό είναι η βαριά βιομηχανία τη Ελλάδα. Μπορεί να δημιουργήσει και θέσει εργασία και κύκλο εργασιών. Ένα τουριστικό προϊόν στο οποίο η χώρα μα πραγματικά το πιστεύω ότι μπορεί να επεκταθεί 12 μήνε το χρόνο και όχι μόνο να είναι σε έναν μαζικό τουρισμό ο οποίο περιορίζεται στο all inclusive αλλά δεν έχει κανένα. Όφελώ για την τοπική οικονομία. Στο σχέδιο Ελλάδα που παρουσίασε η πρόεδρο σα, η κυρία Φόβη γεννηματά στην διεθνή εκκλησία, αλλά και βλέπω το... προσπαθείτε να το περάσετε στην ελληνική κοινωνία. Ε, ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα δύο-τρία έτσι εχνής, το κομμάτι, Μπορώ, το σε μια αχμή στο κομμάτι το επενδυτικό τη προσέργει τη επενδύτη από τη Συμβάντα. Συμφωνώ. Έχουμε πολύ καιρό ε, διατιώσει yeah. τι ε, θέσει μα και στο σχέδιο Ελλάδα και έχουν απονατομε τι ε, παρεμβάσιμα φωτογενταία. Σε διάφορε πολιτικέ εκδηλώσει, τα λεφέδαν στην ομιλία τη, τη ΕΕ. Εμεί πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να γίνει ένα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και βεβαίω αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί και με την παροχή κινήτρων στου επενδυτέ. όπου έχουμε προτείνει ε, να ακολουθηθούν οι διαδικασίε για τι μεγάλε επενδύσει, fast track, για την αδειοδότηση τη γρήγορη, να, άρα να αρθεί η γραφειοκρατία. Και να ξέρει ο επενδυτή ότι σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από τη στιγμή που θα εκφυλώσει ενδιαφέρον, θα μπορεί να ξεκινήσει την επένδυση. Για μα όμω εξίσου σημαντικό, αν όχι πιο σημαντικό, είναι όλη αυτή η επενδυτική δραστηριότητα να συνδυαστεί με τη δημιουργία θέσεων εργασία και γι' αυτό ακριβώ προτείνουμε να υπάρχει απαλλαγή ασφαλιστικών εισφορών για μία τριετία στο κομμάτι της, ε, τουλάχιστον όσον αφορά το συνταξιοδοτικό. Αλλά αυτό είναι ένα κίνητρο για όποιον δημιουργεί νέε θέσει εργασία και βεβαίω εμεί στηρίζουμε την ε, ε, ε, εφαρμογή της νομοθεσίας που προβλέπει την αύξηση του, του μισθού μέσα από συνεννόηση των ε, ε, θεσμικών εταίρων με την ε, των εργοδοτικών οργανώσεων βεβαίως και με τους εργοδότες, αλλά και με την συνεννόηση των αρμόδιων πολιτικών αρχών. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει η Ελλάδα να γίνει, τουριστικός, να γίνει επενδυτικό προορισμό. Πρέπει όμω αυτό το πράγμα να μην είναι μόνο ένα κίνητρο για του επενδυτέ, αλλά θα πρέπει να είναι και ένα όφελο για τα νέα παιδιά που δυστυχώ στα τελευταία χρόνια αναγκάζονται σοριδών και συστηματικά να μεταναστώνουν στο εξωτερικό για να βρουν μια απλή θέση εργασία. Μπορεί να γίνει αυτό στην Ελλάδα, να δημιουργηθούν καλέ και ποιοτικέ θέσει εργασία, αλλά βεβαίω θα πρέπει η πολιτεία να δώσει κίνητρα να συνεργαστεί με τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες και μέσα από όλη αυτή την καλή συνεργασία και την μείωση της φορολογίας να υπάρχει ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον που πιστεύω ότι θα ε, λειτουργήσει σε όλες τις τη κοινωνία των ΛΚΑ. Να περάσουμε τώρα και στο θέμα το οποίο συζητήσαμε και προηγουμένω με τον πρόεδρο των Εργαζομένων του Ενιαίου Συλλόγου στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το θέμα που ανέδειξε η εκπομπή μα, αλλά και το θέμα το οποίο νομίζω απασχολεί όλε τι τοπικέ κοινωνίε και σιγά σιγά προσλαμβάνει περίεργε διαστάσει, εκρηκτικέ Τα έλεγα, και έχει σχέση και με το επενδυτικό και άλλο κλίμα που θέλουμε να διαμορφώσουμε, αλλά και με την επόμενη μέρα την πολιτική θα προκύψει ούτω ή γιατί μπαίνουν και σε προεκλογική περίοδο. Αναφέρουμε βέβαια ε, στην εκχώρηση όλη τη δημόσια ισχεδόν περιουσία ε, πολιτιστική και μη στο λεγόμενο υπερταμείο. Δεν είναι μόνο τα 10.119 κέντρα τη τελευταία φουρνιά, αλλά είναι και 70.000 που προηγήθηκαν, γύρω στα 80.000 ακίνητα κυριότητα του ελληνικού δημοσίου, μεταξύ των οποίων και όλη η πολιτιστική μα κληρονομιά έχει περάσει κρυφά μυστικά πίσω. Από κωδικού του κτηματολογίου, χωρί κανεί να γνωρίζει σε τι ανταποκρίνονται, τώρα τα ψάχνουμε όλοι, οι δήμαρχοι κλπ. του ξένου. Επομένω, θα ήθελα λοιπόν, καταρχήν το σχόλιο σα γι' αυτό και το δεύτερο, τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, Γιατί αυτό δεν είναι ότι είναι δική μου περιουσία και την πουλάω, είναι το, το ελληνικό δημόσιο. Κοιτάξτε, ε, νομίζω ότι με την ανάδειξη αυτού του θέματο φάνηκε και στον πλέον ανυποψίαστο η προχυρότητα. Η επιπολαιότητα τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τα αίθια προσπάθειά του να κλείσουν την αξιολόγηση για να εμφανίσουν ω μεγάλη και διθραυδική επιτυχία το τέλο των προγραμμάτων και την έξοδο από τα μνημόνια, τα οποία ρητορικά και πολιτικά υπερασπίστηκαν, αλλά στην πράξη όχι μόνο δεν άλλαξαν κάτι την καθημερινότητα, αλλά επιδεινώθηκε η οικονομική, η οικονομική πραγματικότητα για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Οι κυβερνητικοί παράγοντε έσπευσαν εντό μόλις πέντε ημερών αντί των δύο μηνών που είχαν την προθεσμία να αποδεχτούν τη λίστα η οποία ε, αφορούσε 10.119 ακίνητα τα οποία μάλιστα δεν ονοματίστηκαν αλλά ήταν με συγκεκριμένου κωδικού, αλλά δεν μπορούσε και αυτό να διασταυρωθεί ε, και στα οποία περιλαμβάνονται ε, ε, κτέρια και μνημεία από όλη της κρίσης νοσοκομεία και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστούμε το οποίο πραγματικά εξεφέρει και υπερβαίνει κάθε ε, λογική. Είναι και την πάρκα, μέσα, νοσοκομεία, νοσοκομεία per per per per per για να per per per κάτι, per per per per per ακίνητα per per per per per per per per per per per per per Μόνο και μόνο για να δείξουν ότι έκλεισαν τι εκκρεμότητε και τώρα τρέχουν να μαζέψουν τα σημάδια Μιλούν για αναθεώρηση του καταλόγου, το οποίο θα έπρεπε να το έχουν κάνει εδώ και καιρό και εντό των προβλεπόμενων προθεσμιών. Και επειδή, κοιτάξτε τώρα, επειδή κάποια πράγματα πώ θα λέει, στη βράση κολλάει το σίδερο και κάποια πράγματα πρέπει να φαίνονται στην πράξη, εμεί καταθέσαμε και τροπολογία πριν από δύο μέρε που ζητούμε να υπάρχει κατάργηση. Ε, της ε, απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ του 19 η Ιουνίου και να υπάρχει πλέον μια συνολική αναθεώρηση των ακινήτων και της βαρύτητας που έχουν αυτά σε σχέση και της συνηολογίας σε σχέση με το, με το σύνολο που μεταβάζεται στον ε, στο υπερταμείο, είδατε μια οργήλια ανακοίνωση του Συλλόγου Ελληνών Αρχαιολόγων, ο μιλάει για πρωτοφανή πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει στα ελληνικά πολιτικά και ιστορικά. Χρονικά, ε, μιλάει ουσιαστικά για διαδήλωση τη πολιτική χρονομιά και είδα μια καθολική αντίδραση, η οποία ξέρετε δείχνει ότι υπάρχει και μια έλλειψη ευαισθησία, αλλά και αίσθηση τη πραγματικότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται. Αυτή η κυβέρνηση στην προσπάθειά τη να επικοινωνήσει αυτό που κάνει, γιατί μόνο επικοινωνία κάνει και δεν κάνει ουσιαστική πολιτική, δυστυχώ θυσιάζει τα πάντα χωρί να υπολογίζει το ε, συμβολικό, πολιτιστικό ε, και ηθικό κόστο το οποίο μπορεί να έχουν αυτέ οι αποφάσει. Να σα ρωτήσω κύριε Κατρίν, πιστεύετε ότι αυτό ήταν μια τσαπατσουλιά, όπω μα είπα εδώ στην εκπομπή, μας, ε, ε, στην εκπομπή μου χθε. Ε, ο κύριο Φίλη, ο πρώην Υπουργό Παιδεία, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ή έχουν υποστηρίξει ο κύριο Τσακαλώτο, η κυρία Ζορμπά και διάφοροι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, παράγοντε οι οποίοι λένε ότι παιδιά, εντάξει, έγινε ένα λάθο, ήταν μια τσαπατσουλιά, μια προχειρότητα, θα το διορθώσουμε. Ή ήταν κάτι διαφορετικό, δηλαδή οι πληροφορίε, οι δημοσιογραφικέ λένε ότι υπήρχε τουλάχιστον για ένα χρόνο μια προεργασία από την πλευρά των δανειστών, οι οποίοι όταν στείλανε, νομίζω, 14 Ιουνίου, την γνωστή απιστολή με την οποία ζητούσαν τα συγκεκριμένα ακίνητα και μέσα σε τέσσερις-πέντε μέρες όπως είπατε σε πέντε μέρες και το ΦΕΚ βγήκε το ΦΕΚ αυτό μπήκαν έτσι, έτσι τυχαία έτσι, αυτό δεν φαίνεται Όπω πολύ δεν θα το λέτε εδώ υπήρχε μια σπουδή και μια βιασύνη η οποία ε, στο καλ, στην καλύτερη περιπτώσεων έχει σχέση με το να προλάβω να κλείσω την αξιολόγηση. Ε, τις χειρότερη δεν θέλω να φανταστώ ότι υπήρχε κάποιος δάκτυλος που υποκρύπτει κάποια άλλη σκοπιμότητα. Όμως καταλαβαίνετε ότι στην εφαρμοσμένη πολιτική το, η προχειρότητα, επιβολότητα και ο δόλος ε, πολλές φορές ε, μπλέκονται ε, και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Άρα καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή δεν δικαιολογείται ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Πολιτισμού πριν και η Θεία και οι αρμόδοι οι οποίοι ε, συνεργάστηκαν για να συντάξουν και να χωρίσουν ουσιαστικά συγκεκριμένα κίνητα κυριότητα του ελληνικού δημοσίου να το έκαναν ελαφρά την καρδία. Αυτό με λέω. Την φαντάζομαι, δηλαδή, ακρίβως, το φαντάζομαι. Πριν πω ο κ. δηλαδή δεν αναρωτήθηκε να δει πίσω yeah. από του κωδικού τι κρύβεται. Και ούτε βεβαίω. Ε, ε, πού έβαλε ε, την υπογραφή του, έτσι, βάλετε τα όλα ούτε μέσα. Ούτε με την αναγνώριση του λάθους ή με το να ζητήσουν συγγνώμη ότι έγινε yeah. ένα λάθο ε, όλα τα πράγματα παραγράφοντα. Και αν δεν το παίρναμε χαμπάρι, δηλαδή, αυτό Όπω δεν έχουμε πάρει, νομίζω, και τα άλλα 70.000 που έχουν εκπαιδευτεί. Και αν δεν είχαν αδειχθεί δημοσιογραφικά, δεν θα υπήρχε αυτή η εισαγωγική ευαισθησία και του κύριου Φίλη και των άλλων στελεχών τη κυβέρνητική πλειοψηφίας... Να, να βιαστούν να πούν ότι έγινε λάθο και να αυτό μένει να αποδειχθεί... αλλά αυτό που μένει στην συνείδηση και στην κοινή γνώμη... είναι ότι αυτή τη στιγμή μια ε, πλειοψηφία η οποία είναι έφτραυστη... και οποία παραμένει στην κυβέρνηση με νύχια και με δόντια αγατζωμένη κάνοντας και μεταγραφές από άλλα κόμματα με μόνο αυτόν τον σκοπό την εξουσία είναι ικανή να κάνει τα πάντα να παραχωρήσει τα πάντα μόνο και μόνο για να παραμείνει έστω και την τελευταία μέρα στην εξουσία δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο, το αποδεικνύουν καθημερινά, είτε με δόλο είτε με επιπολαιότητα νομίζω ότι πλέον όλοι οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να στερεχθούν και να βασιστούν σε αυτήν την κυβέρνηση και πολλέ φορέ δεν μπορούν να πιστέψουν και τα λεγόμενα των κυβέρνηση και νομίζω. Ότι ο κύκλο κλείνει και επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική χρονιά, ε, όλοι πλέον μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν και να αποτιμήσουν αυτή την πολιτική πρακτική, η οποία προσβάλλει ε, και την ε, ιστορία τη χώρα πολλέ φορέ, αλλά προσβάλλει και κάποια πράγματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία και σημειολογία, όπω είναι τα μνημεία, τα πολιτιστικά, τα οποία δυστυχώ αντί να ζητήσουν ταπεινά συγγνώμη, έσπευσαν να υποτιμήσουν τη σοβαρότητα τη σημασία και μετά βγαίνοντα κάθε μέρα. Ένα-ένα διαφορετικό μνημείο, τότε κατάλαβα ότι έπρεπε να ανακούσουν πριν και να πούνε ότι όλα αυτά έγιναν κατά λάθο. Να δούμε πώς, τι εξέλιξη θα είναι γιατί όπω είπαμε, δεν μόνο τα 10.119, έχουν περάσει και άλλα προηγουμένω 70. Άλλωστε, εμεί καταφέραμε τροπολογία να το καταργήσουν προ το που θα μπορούσαν. Αυτό δεν το δέχτηκαν. Ναι. Άρα, νομίζω το πρώτο δείγμα γραφή δείχνει ότι όχι μόνο δεν έγινε αποπολότητα, αλλά ήταν σε πλήρη επίγνωση των αρμόδιων και, θα, και θα, παραγόντων. Και θα δούμε αν θα δώσουν το πλήρη κατάλογο, έτσι, τι κρύβεται πίσω από το κάθε. Και γιατί προτίμησαν να δώσουν ΚΑΕΚ και όχι να δώσουν το τα ακίνητα μέσα στα οποία πόσο χρειάζεται περιλαμβάνονται και νοσοκομεία ακόμα και πολλά είναι οι δήμαρχοι που μιλάμε και εμεί εδώ στην εκπομπή μένουν κατάπληκτοι γιατί κανείς ερωτήθηκε προσπαθούν να ανακαλύψουν τώρα για παράδειγμα στα Γιάννενα που μιλάγαμε εκεί με τον δήμαρχο και με τον αντιδήμαρχο ε, έχουν μείνει νέοι άφωνοι από αυτά τα Έτσι. οποία έχουν γίνει Έτσι, νομίζω, ε, ότι, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια συνεννόηση και με, τις, και με την αυτοδιοίκηση αλλά και ιδιαίτερα στα ζητήματα της πολιτικής της και με τις αρμόδιες φορείς αρχαιοτήτων στο ποια ε, ακίνητα... Με την έννοια του όρου ακίνητα, γιατί δεν μπορεί τώρα ένα πόλη πολιτική κληρονομιά να χαρακτηριστεί ω ακίνητο, όπω είναι ένα κτίριο, ε, θα έπρεπε να περιληφθούν σε αυτόν τον κατάλογο. Τη διαχείρισή του θέλουν, τα χρήματά του θέλουν. Αυτό δεν είναι... θέλουν, ε, διαχείρι... αυτο... έγινε, κύριε Γαραμπάση, και, και δηλαδή ναι. αυτό μένει και αποτυπώνει την φιλοσοφία και την ε, λογική αυτή τη κυβέρνηση. Προηγουμένω ο κ. Μπαφιάδη από το Υπουργείο Πολιτισμού μα έλεγε ότι στην προηγούμενη φορνιά των 70.000 ακινήτων συμπεριλαμβάνονται και όλα τα νεοκλασικά κτίρια τη πλαστική. Και, δηλαδή είναι, και πάει λέγοντα, εάν όλα τα νεοκλασικά κτίρια της πλάκας για να πάρουμε έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έχουν περάσει την εκμετάλλευση των ξένων αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ μας έχουν πιάσει τον Είναι το θέμα είναι γενικότερο και δεν θέλω να απλώς θα το επαναφέρω στην ναι. μνήμη των ακροατών σας ότι εδώ υπήρχε μια πολιτική απόφαση που ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας και της περιβόητη διαπραγμάτευσης που οδήγησε στο μνημόνιο Τσίπ το οποίο με πανηγυρισμούς ο κύριος Τσίπρας από την ε, Κεφαλονιά πριν από ένα μήνα είπε ότι βγαίνουμε. Την Ιθάκη, Αυτή λοιπόν η πρακτική τους, που, το πρώτο εξάμεινο που οδήγησε στο μνημόνιο ε, τους ανάγκασε, ε, όχι τους ανάγκασε, ουσιαστικά του ε, οδήγησε στο να εκχωρήσουν τη δημόσια περιουσία για σχεδόν 100 χρόνια το οποίο προσπάθησαν να το υποτιμήσουν τότε Όλη αντιπολίτευση και εμεί, ω Δημοκρατική Συμπαράδεξη, αλλά και το σύνολο τη αντιπολίτευση, στηλίτευσε αυτή την πολιτική επιλογή του κύριου Τσίπρα να χωρίσει τη δημόσια περιουσία. Οι ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία αυτή του τη επιλογή, η οποία καταλαβαίνετε ότι δεν είναι χειροπόδαρα τη χώρα για έναν αιώνα στην κυριολεκσία. Και βλέπουμε ότι τώρα, με την πρώτη αποτύπωση αυτή τη απόφαση, τι περιλαμβάνει αυτή η απόφαση. Τι προκαλεί και προφανώς ε, όλοι αισθάνονται πλέον πιο ανήσυχοι για το, τις επιλογές της ε, κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ οι οποίο οδήγησαν στην πρωτοφανή εχώρηση δημόσια περιουσίας για σχεδόν 100 χρονιά. Και, Αυτό λοιπόν ναι. όλα πηγάζουν και ξεκινούν από εκεί, γιατί κάποιοι φέρουν ότι είναι απλώς ένα... Σημείο του προγράμματο το οποίο ήταν έτσι, μια λεπτομέρεια. Τελικά δεν είναι τόσο λεπτομέρεια, ήταν πολύ σωστικό, πολύ σημαντικό και το βλέπουμε τώρα με την πρώτη αφορμή. Κύριε Κατρίνη, και με την τελευταία ερώτηση θα ήθελα να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτησή μα. Να, να κάνω μια πολιτική καθαρά ερώτηση με, με αφορμή βέβαια και όσα έχουν ήδη συζητήσει. Ότι η επόμενη μέρα των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτέ οι εκλογέ, λίγο νωρίτερα ή λίγο αργότερα, εν πάση θα γίνουν έω 19, ε, το κίνημα αλλαγή θα πρέπει να πάρει θέση και επομένως εάν είναι σε κυβερνητική θέση θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλα τα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει. Και σε αυτό θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο στο φλερτ που γίνεται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι την επόμενη εκλογών θα μπορούσε το κίνημα αλλαγή και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις εμ, από την λεγόμενη κέντρο αριστερά να κάνουν μια εμ, λεγόμενη προοδευτική κυβέρνηση. Κοιτάξτε, ε, χαίρομαι για την ερώτηση γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ ιδιαίτερα τα στελέχη τα φίλου και τα μέλη του κινήματο αλλαγή. Ε, το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένα φλερτ έκ του πονηρού, το οποίο δεν πρόκειται μόνο από τη πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σκάτο διατυποθεί και η επιστήμονηση τον κύριο Μητσοτάκη Όλοι ε, αγαπούν την κέντρο αριστερά τη Δημοκρατία, όλοι θέλουν το χώρο μα για συνεργασία ή και ω ε, κυβερνητικό εταιρείο την επομένω των εκλογών ή και σήμερα ακόμα. Ε, καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό μα μας αφήνει ε, παγερά αδιάφορου, γιατί ο ρόλο και ο στόχο του κινήματο αλλαγή δεν είναι να δώσει διέξοδο στα αδιέξοδα του κ. Τσίπρα και του κ. Μητσοτάκη τα οποία υπάρχουν σήμερα ή θα προκύψουν μετά τι επόμενε εκλογέ. Ο στόχο του χρόνου είναι να υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση και συνεννόηση πάνω σε προγραμματικέ θέσει και όχι πάνω σε μοίρασμα θέσεων εξουσία προφανώ. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς ε, και με τους ε, τοποθετήσεις της Προέδρου μας στη αλλά και με τις συχνές ημερίδες ε, και εκδηλώσει που κάνουμε και διατυπώνουμε θεματικές και προγραμματικές μας ε, απόψεις πάνω σε πολύ συγκεκριμένα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, καλούμε και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μισοτά και τον κύριο Τσίπρα πάνω σε αυτέ τι θέσει. Αν πραγματικά πιστεύω ότι η χώρα μετά το τέλο των προγραμμάτων πρέπει να έχει μια δική τη αυτοδύναμη εθνική, κοινωνική, οικονομική και πολιτική στρατηγική, να έρθουμε να συζητήσουμε, να βρούμε τα στοιχεία σύγκληση. Προφανώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε όλα γιατί δεν είμαστε το ίδιο. Όμω θα πρέπει να υπάρχει ένα μήνυμο συμφωνία των πραγματικά ευρωπαϊκών δυνάμεων που φέρνουν τη χώρα ως ένα ισότιμο και αυτοδύναμο ε, μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε αυτή τη στρατηγική και αυτή τη στρατηγική κύριε Καραμπάση επιτέλους να έχει και αντίκρισμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Άρα τα διλήμματα που εκ το πονηρού διατυπώνονται ε, ανάμεσα στο ΣΥΡΖΕΚ, τα Δημοκρατία ή τα φλερτ που επίση εξαγγέλλονται ε, γιατί εξυπηρετούν σκοπιμότητε, εμά μα αφήνουν αδιάφορου. Εμεί θα επιμείνουμε κόντρα σε αυτή την τεχνητή πόλωση που δημιουργείται γιατί έχουμε μπει πραγματικά σε μια προεκλογική περίοδο. Να μιλάμε για την πραγματική ατζέντα και ουσία τη πολιτική, να μιλάμε προγραμματικών θέσεων. Εκεί που συμφωνούμε, το ξέρετε και εσεί, το ξέρετε και σα, δεν έχουμε διστάσει να συμφωνήσουμε και να στηρίξουμε πολιτικέ. Θέσει και τη σημερινή κυβέρνηση, όπω επίση εκεί που διαφωνούμε το κάνουμε με στεναρό τρόπο. Αυτό μας μα ενδιαφέρει εμά όμω είναι η πραγματική σύγκληση και συνεννόηση. Όποιο λοιπόν έχει διάθεση να βοηθήσει την πραγματική έξοδο τη χώρα από την κρίση και να υπάρχει ε, μια δική τη στρατηγική που οι Έλληνε πολίτε θα καταλάβουν ότι όντω η πολιτική αρχή ενδιαφέρεται για το καλό του και για το μέλλον του, εμεί λοιπόν είμαστε διαθέσιμοι να συζητήσουμε. Τα υπόλοιπα. Ναι. Ε, Επιτρέψω να πω ότι είναι μόνο εκ του πονηρού και εξυπηρετούν σκοπιμότητες και επικοινωνικέ τακτικές. Ε, κύριε Κατρίνη ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Μα είστε... καλά ευχαριστώ, Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης από το κίνημα αλλαγή. Ε, νομίζω ήταν πολύ χαρακτηριστικά τα όσα είπε και ειδικά το κλείσιμο της συζήτησής μας και ο σχολιασμός βέβαια για το μεγάλο θέμα. Μεταφορά όχι μόνο των 10.119 κινήτων, είναι και άλλα 70.000, πάνω από 80.000 ακίνητα, μαζί και όλοι οι πολιτική μα κληρονομιά και όλα τα φιλέτα τη χώρα έχουν περάσει στα χέρια των ξένων δανειστών. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια περιμένουμε να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή τον πρόεδρο του Πακοέ καθώ και τον δημοσιογράφο τον κύριο Αντώνη Δεονά για να έχουμε μία συζήτηση η οποία μάλλον θα μα στεναχωρήσει. XFM en δεν σημαίνει σπίτι μα είναι από κατοικοί καρδιά μας. Σημαίνει ότι μέσα στην καρδιά μας κρατάμε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε στη ζωή. Ναι, αλλά αν συμβεί κάτι στο κανονικό μας σπίτι... Εμεί μην ανησυχείς, έχουμε την ασφάλεια που μας αξίζει. Μινέτα ασφαλώς κατοικίν. Ασφαλίσει με μοναδικές καλύψεις για κύρια, εξοχική κατοικία, αλλά και για το στεγαστικό σας δάνειο. Μάθε περισσότερα στο minneta.gr ή στον ασφαλιστή σου. Μινέτα Αντανάκινο, πήρε το χαμό για την πίεση. Γιατί σκέφτεσ να μου την ανεβάσει. Όχι, εγώ λανά. Τη λεύκα στο πεζοδρόμιο τη θυμάσαι. Ναι. Το αεράκι που λυστωμα σε όλο το βράδυ, το θυμάσαι. Ναι. Το όμορφο λευκό το κινητάκι σου. Να ζήσει να το θυμάσαι, Το ισοπαίδευση η λεύκα ντομάκι. Ε, Δάθηκε ο κόσμο. Παντομάζει, πήπω παίρνει και τίποτα άλλο. Παίρνω ασφάλεια μηνέτα που μου δίνει επίδομα σε ολοσχερή καταστροφή, ακόμα και χωρί να έχω μεικτή η κάλυψη για φυσικά φαινόμενα. Δεν θα περισσότερο. Βάστε στο μινέτα.gr ή στον ασφαλιστή σου. Μινέτα ασφαλίζει ό,τι αξίζει. Τα φεντικό τρελάθηκε. Τα δίνει όλα σε τιμέ σοκ. Έλατε τώρα Λιωσίον 303 Γέφυρε. Έπιπλα γραφείου και επαγγελματικά ιδέα. Μομπίλια. Δίπλα. Σαλόνια. Κρεβατοκάμαρε. Παιδικά. Ειδικέ συνθέσει. Δωρεάν μελέτη και μεταφορά. Ευκολίε πληρωμή. Ανοιχτά όλη μέρα και Κυριακέ. Λιωσίον 303 83 2700. Προσφορές σοκ Διπλό κρεβάτι με στρώμα 150 ευρώ Παιδικό γραφείο 50 ευρώ Προλάβετε Λιωσίον 300 γέφυρε γεφυρες 10, 210-83-2700 6FM 94,3 6FM 94,3 Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί και για δύο ώρες στα μικρόφωνα του θρηλυκού σταθμού μας. Με λόγια καθαρά, χωρίς αποκλεισμούς, φωνή σε όλους και για όλα, στον XFM με τον Νίκο Καραμπάση. 6FM 94 και τρει είμαστε στον παλμό των γεγονότων και να θυμίσω βέβαια και το δώρο της εκπομπής μα έτσι να μην τα ξεχνάμε αυτά γιατί είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο δώρο για όλους τους ελεύθερου επαγγελματίες και για κάθε επιχείρηση μιλάμε για το δώρο που δίνει μέσα από την εκπομπή μας η εταιρεία iSpirit, το iSpirit Business και αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση η ηλεκτρο... ε, αξία σε ένα δώρο πεν... περίπου 500 ευρώ ε, η ηλεκτρονική τιμολόγηση Συμολόγησε για όσους δεν το ξέρουν ή απλά να το ξαναθυμίσω είναι κάτι το οποίο θα γίνει απολύτως υποχρεωτικό για τους πάντες μέσα στο 2019. Για παράδειγμα όμως τώρα τα βενζινάδικα ξεκινάνε ε, την εφαρμογή της, του, της ηλεκτρονικής τιμολόγηση από τον Νοέμβριο. Από την 1η Ιανουαρίου θα πρέπει να περίπου 300.000 επιχειρήσεις να μπουν σε αυτό το σύστημα και με αυτόν τον τρόπο να κάνουν τα τιμολόγια τους. Από τα μέσα Απριλίου του 2019 αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κανένας δεν θα μπορεί να εισπράττει από το δημόσιο εάν δεν έχει πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγηση. Επομένως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κανείς να το Πάρει ούτω ή άλλω είναι σαν τα λεγόμενα πώ τα οποία τελευταία στιγμή πηγαίνανε όλοι να τα προμηθευτούν γιατί μέχρι τότε πιστεύαν ότι δεν θα ισχύσει ή δεν θα αναγκαστούν να τα πάρουν ε, αυτά τα μηχανάκια για να πληρώνουμε με τι πλαστικέ μα κάρτε. Επίση, μέχρι τέλου του 2019 ε, και κα όποια κατηγορία δεν έχει μπει μέχρι τότε θα μπει υποχρεωτικά σε αυτή την ιστορία τη ηλεκτρονική τιμολόγηση. Επομένω, είναι ένα πρόγραμμα. Το οποίο θα πρέπει κανείς να δαπανεί σε ένα ποσό για να το αγοράσει Η εκπομπή μας προσφέρει ένα από τα καλύτερα προγράμματα της αγοράς Αυτό μπορείτε κανείς μπαίνοντας και στην ιστοσελίδα της εταιρεία, τη Γράφοντας www.ipavlaspirit.gr Να δει το πρόγραμμα και να εκτιμήσει ότι πρόκειται για μια πάρα, ένα πάρα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Η εταιρεία να το δίνει σε κάποιον φίλο ακροατή ή ακροατρια δωρεάν που θα μα στείλει όμω ένα SMS. Γράφοντα 9.43 αφήνει κενό, γράφεται το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 19.6.19 .19. η χρέωση είναι 31 λεπτά του ευρώ με FIPA για το κάθε SMS αυτό είναι για να γίνει μια κλήρωση και να δούμε ποιος ή ποια φίλη θα πάρει το πρόγραμμα από την εταιρεία Τη Δευτέρα, άλλωστε, θα έχουμε στο στούντιο τον κύριο Νίκο Σπυρόπουλο, τον πρόεδρο τη εταιρεία, για να δούμε ποιο θα είναι, για να δώσουμε το δώρο τη εκπομπή και επίση για να μα ξαναεξηγήσει λίγο όλο αυτό το θέμα που προκύπτει από την ηλεκτρονική τιμολόγηση που πλέον δεν είναι αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ευρωπαϊκή οδηγία, ευρωπαϊκή υποχρέωση και επομένω, οποιαδήποτε επιχείρηση, πάση περιπτώσει στην Ελλάδα ή δαστροβείται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει να αποδίδει η ΦΠΑ και να κάνει όλες τις αλλαγές τη να κόβει τη μέσα από ένα παρόμοιο πρόγραμμα ε, και οι εταιρείες επιστοποιημένε για να κάνουν αυτή τη δουλειά δεν είναι και πολλές στην Ελλάδα έτσι Σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο φιλοξενούμενο τον πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ τον κύριο Παναγιώτη Ανδρουλιδάκη και στην συνέχεια θα είναι μαζί μας και ο δημοσιογράφος, ο κύριος Αντώνης Δεωνάς για να συζητήσουμε για τοξικές βόμβες για μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν τόσο με τοχητάφιλής, δηλαδή τη το χωματερή για την οποία είχαμε αναφερθεί και την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή μας, αλλά με τον πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ θα μας μιλήσει για τα ευρήματά του στο ΜΑΤΙ, στο Βουτσά, εκεί σε όλη αυτή την περιοχή που πλήγηκε από τη φωνική πυρκαγιά. Ε, τα ευρήματά του είναι συγκλονιστικά, θα μας τα πει ο ίδιος και ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Επίσης βέβαια θα πρέπει να πω ότι... Ο σταθμό δεν έκανε κάποιον έλεγχο, δεν φέρει κάποια ευθύνη για όσα θα ακουστούν με την έννοια ότι είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα του σταθμού και το τηλεφωνικό του κέντρο για όποιον θεωρεί ότι πρέπει να παρέμβει τώρα ή αύριο ενδεχομένω ή οποιαδήποτε στιγμή για αυτό το θέμα και να πει τη δική του γνώμη και άποψη. Ε, είναι καλοδεχούμενο, μπορεί να μα τηλεφωνήσει, μπορεί να μα στείλει μήνυμα ε, με οποιονδήποτε τρόπο για τα όσα θα υποστηρίξει και θα παρουσιάσει ο πρόεδρο του. Αυτά για να μην υπάρχουν παραξηγήσει μετά τα όσα θα ακουστούν. Βλέποντας τώρα μέχρι να έρθει και στο στούντιο ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ μια ματιά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων βλέπω ότι θα δίνονται τα φάρμακα με φορολογική δήλωση. Με ισοδηματικά κριτήρια θα είναι η συμμετοχή των ασφαλισμένων στη δαπάνη των φαρμάκων. Τώρα δεν ξέρω αυτόν καλό, κακό θα... και πώς θα... ακριβώς θα εφαρμοστεί γιατί όπως όλοι γνωρίζουν, ο διάβολο κρύβεται στις λεπτομέρειες και επομένω, εάν δεν δει κανεί την εφαρμογή του μέτρου δεν μπορεί να έχει ακόμη ε, κάποια γνώμη. Βέβαια, το... αυτό μια πρώτη ανάγνωση είναι ότι όσοι έχουν ε, μικρά εισοδήματα δεν θα ε, επιβαρύνονται με την ε, αγορά των φαρμάκων. Γίνεται πάλι αναφορά στο θέμα που πρόκειψε με τον κόσμο με ότι δεν μπήκε μέσα στο κατάστημα για να ληστεύσει. έτσι Λίγο, μια μικρή παύση γιατί έρχονται και οι φιλοξενούμενοι στο στούντιο για να διευθετήσουμε τι λεπτομέρειε. Αναφερόμενο στο δεύτερο λιντζάρισμα του Ζακ και τα όσα συμβαίνουν εκεί, και επίση μου έκανε εντύπωση και μια είδηση που έχει η Εφημερία Δημοκρατία ότι δεν σα ανήκει το Άγιο Όρο. Κάποια δήλωση που φέρετε να κάνει ένα Ρώσο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, αυτά τα παιχνίδια των πρακτόρων γύρω από όλα αυτά τα θέματα, δεν είναι καλό να αναδεικνύονται πιστεύω και ειδικά με τέτοιον τρόπο από τις εφημερίδες αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι επιλογές και κρίνονται όλα τα μέσα ενημέρωσης από τους αναγνώστες ή αν είναι τηλεόραση ραδιόφωνο από τους ακροατές. μπορούμε να περάσουμε στον καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής εδώ στο στούντιο, τον κύριο Παναγιώτη Χρυσοδουλάκη τον πρόεδρο του Πακουέ, του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών Κύριε Χρυσοδουλάκη, καλωσήρθατε ήρθατε στο στούντιο του XFM 94.3 Καλώς σα βρήκα ε, νομίζω βλέπω φέρατε και εδώ ένα φάκελο 40 χρόνια αγώνες για το περιβάλλον και τον καταναλωτή για ποιότητα ζωής ε, πιστεύω ότι είναι μια πολύ μεγάλη έτσι, διαδρομή πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας να μας πείτε έτσι δύο λόγια για του ακρατέ μας για να αντιληφθούν τι είναι το ΠΑΚΟΕ και αυτά τα 40 χρόνια τι έχει προσφέρει ε, ποιο είναι ο στόχος στη διαδρομή του ε, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και πάλι καλημέρα το ΠΑΚΟΕ είναι ένας φορέας ανεξάρτητος κοινωνικο-περιβαλλοντικός. Έχει ιδρυθεί στις 16 Ιουνίου του 1979. Κλείνουμε 40 χρόνια τώρα τον Ιούνιο. Και η διαδρομή του είναι γεμάτη δράση γιατί τα λόγια, απολόγια έχουμε που χτίσει. Και η δράση είναι επειδή έχει δικά του και διαπιστευμένα εργαστήρια χημικά και μικροβιολογικά έχει την δυνατότητα να παραγει δικά του πρωτογενή στοιχεία ούτω ώστε να τα συγκρίνει με την όποια κρατική μηχανή που δυστυχώς τα καμουφλάρουν και δεν έχουν ακόμα καταλάβει ότι με το να αναδεικνύουμε ένα πρόβλημα τότε μόνο λίδεται το να το κουκουλώνουμε δεν λύνεται ποτέ πιστεύετε δηλαδή ότι διαχρονικά γιατί είναι 40 χρόνια η πολιτεία ανεξάρτητα από το ποιο ήταν ε, υπουργός ή πρωθυπουργός είχε την υπουργό η πρωθυπουργό, ειχε την ταση 13 κυβερνατες εχουν περασει υπαρχει η ταση του κουκουλώματος όχι τάση Α, ναι. είναι ναι. δράση κουκουλώματος το τάση τι ναι. εννοείται ε, η τάση όταν ένας δήμαρχος για παράδειγμα αυτό που επιθήμη, όταν θέλει, ένας δήμαρχος για επιχειρηματικούς λόγους που τον βοηθάνε στις εκλογές προεκλογικά δεν θέλει να αναδείξει το πρόβλημα ότι δεν έχει βιολογικό καθαρισμό δεν έχει αποχετευτικό και όμως επιμένει ότι τα νερά της θαλασσίας του είναι πεντακάθαρα αυτό είναι δράμα γιατί πέρα από το ότι ρισκάρει την ζωή και την υγεία πολλών κατοίκων της περιοχής και λουωμένων ταυτόχρονα δεν λύνει το πρόβλημα γιατί δεν πιέζει Προ τι κατάλληλε κατευθύνσει, ώστε να πάρει τα κονδύλια που υπάρχουν πάρα πολλά. Πρασθείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, γύρω στου 300 βιολογικού καταρισμού στην Ελλάδα, εξαιτία τη αναλυκσία των κρατικών φορέων και τη τοπική αυτοδιοίκηση, λειτουργούν μόλι οι 10. Από του 300.000. <συσχελίδες> όχι 300.000, 300.000. 300, 300. <συσχελίδες> 300. 300. 300 βιολογικού. Από, και... από του 300 και... λειτουργούν οι 10.000 10, ναι. κανονικά γύρω οι στους άλλοι. 150 υπολειτουργούν mm. και οι υπόλοιποι δεν λειτουργούν καθόλου για παράδειγμα ο, τώρα, λόγος, ο λόγος αυτό που επικαλούνται οι ίδιοι mm. και οι δημοτικέ αρχές είναι ότι δεν τους δίνουν κορδίγια για τη συντηρησή τους το πρώτο το δεύτερο είναι ότι ε, αυτοί οι βιολογικοί καθαρισμοί παράγουν και κάποια λιματολάσπη η οποία πρέπει να πάει να αποτεθεί σε συγκεκριμένο χώρο ή να καεί η διάφορους τρόπους που υπάρχουν δεν αναλαμβάνουν αυτή τη διαδικασία. Με αποτέλεσμα όλα αυτά να συρρυκνώνονται και να συμπυκνώνονται σε ένα ε, σύστημα, οικοσύστημα που υποφέρει συνέχεια. Και πέρα από το ότι επειδή έχουμε 18.500 χιλιόμετρα ακτών και γύρω στα 2.500 τα έχουμε καταστρέψει τελείω, τα υπόλοιπα είναι. Όταν λέτε τα 2,5 χιλιάδες τα έχουν καταστρέψει τελείω τι εννοείτε ε, Εννοούμε ότι εκεί υπάρχουν όλες οι δραστηριότητε, Ο αρανικός, ο κορυδιακός, ο παγαζιτικός, ο εγωικός Όλοι αυτοί οι ανοιχτοί κόλποι ε, Επηρεάζονται πάρα πολύ από την ανυπαρξή Όπως σας είπα συστήματος λειτουργίας και λειτουργία ε, βιολογικού καθαρισμού Με αποτέλεσμα όλα, όλοι αυτοί οι κόλποι να είναι μολυσμένοι και ρυπασμένοι Να και κολυμπάμε ναι, αλλά κολυμπάμε επειδή ακριβώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Έτσι, το να πάει, εγώ προχθές πήγαμε και είχαμε κάνει μία έρευνα. Από, την, από το Σκαραμαγκά μέχρι και την, στο τέλο τη Ελευθερία και διαπιστώσαμε ότι παραλίες εκεί κολυμπούσαν άνθρωποι και ήταν γεμάτο λάδια, γράσα, απόβλητα, σκουπίδια. Εν γνώση των λογουμένων, έτσι. Εν γνώση, τα βλέπουν μπροστά του. Τα βλέπουν μπροστά του, ναι. Αλλά δεν υπάρχει και μία πινακίδα από το λιμέναρχείο ή από την αρμόδια αρχή, την ειδική γραμματεία υδάτων που να λέει εδώ απαγορεύεται η κολύμιση. Ναι. Οπότε. Επομένω, ευαθείτε στον καθένα να κρίνει ναι, και να εκφράσει ένα άνθρωπο ναι, ο οποίος, Αν πρέπει να μπει με στο νερό, ή ε, δεν Ένα άνθρωπο ο, ο οποίο μένει στην Ελευθερία ή στον Αστρόπυργο για να πάει στην φώκια που είναι καθαρά τα νερά ή στο Σούνιο, ε, θέλει ολόκληρο ταξίδι αφενό και φέτο κάποια έξοδα με την οικογένειά του. Οπότε αυτά. Ε, Άρα θυσιάζει την υγεία τη δική του ή των παιδιών του Δεν νομίζω ότι το ξέρει καλά Άρα ναι. υπάρχει Και να πει άγνοια επομένω είναι ένα θέμα ε, Το ΠΑΚΟΕΑ Επομένως ασχολείται με όλα αυτά τα περιβαντολογικά έτσι, θέματα Και τα τι καταναλωτικά ναι. Και τα καταναλωτικά ναι. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια Μία έρευνα στα κυλικεία των σχολείων Κάθε χρόνο την κάνουμε και διαπιστώνουμε συνέχεια ότι υπάρχει παραβατικότητα όσον αφορά το τι πουλάνε τα κηλικεία, παρά το γεγονό ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία το τι πρέπει να πουλάνε. Εντό επειδή τα ενίκεια από του ε, ε, διευθυντέ των σχολείων κάθε χρόνο αυξάνονται εξαιτία των αναγκών των σχολείων που πρέπει να καλυφθούν από του κηλικιάρχε με το ενίκιο του. Εκεί μπαίνει ένα πρόβλημα γιατί βλέπετε από κοκακόλες μέχρι οτιδήποτε ε, πριν από 10 μέρες κάναμε μια έρευνα σε περίπου 80 σχολεία. Ε, στα 20 πουλάνε και χαπάκια ακόμα. Τι εννοείται χαπάκια. Ναρκωτικά. Αυτά τα... πώς τα λένε, τα LSD. Πώς τα λένε αυτά. Ναι, τέλος πάντων. Ε, η κυλική αρχή Αποφύγει. Σα βγάζω Μα τώρα λέτε ότι σε κυλική που πουλάνε ναρκωτικά. Ναι. Όπω το Εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος αρκετός νομίζει μισό λεπτάκι <laughs> να πούμε ότι αν, ε, επειδή θα φαντάζομαι θα πούμε κι άλλα, έτσι, που θα είναι λίγο, θα είναι σοκαριστικά να πω ότι τα τηλέφωνα του Σταθμού είναι ανοιχτά για όποιον θα ήθελε να παρέμβει, είτε να, να πει οτιδήποτε πάνω σε αυτό και σε <laughs> ό, όλα όσες <στον> θα τηλέφωνα. Θα, θα το ξαναδώσω, 2-10... Uh, 220 Όποιος uh, θεωρεί, θεωρεί ότι θύγεται ή έχει να πει μια άλλη γνώμη μια άλλη άποψη ότι δεν είναι κάπου, έτσι τα πράγματα όπως θα συζητάμε εδώ με τον πρόεδρο του ΠΑΚΟΕ και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια μπορεί να παρέμβει ε, ο σταθμός μας είναι φιλόξενο θα τον φιλοξενήσουμε και θα βγει στον αέρα ε, Επίσης μπορείτε να σύνθετε και με, από το κινητό σας αν δεν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο μήνυμα 9-43 γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 19, 19 Αυτά γιατί όπως τώρα ξεκινήσαμε έτσι λίγο δυνατά είναι απίστευτο πάντως να λέγετε ότι υπάρχουν, υπάρχει κηλική α, ο σχολείου που δεν είναι η πρώτη χρονιά δεν που είναι, που είναι που πλάι να αρκοτικά τα χρόνια τώρα αυτή η κατάσταση χρόνια, λέτε. Εσείς και, κανείς, και κανείς στα σχολεία δεν έχετε ακούσει ότι διακινούνται να αρκοτικά εντάξει το, το ακούμε παρα... ε, το να τα ακούτε σημαίνει ότι κάτι Ακόμα και ο και την ηρωίνη. Κοιτάξτε. Λοιπόν, τα συνθήματα. Όταν ακούγεται κάτι. Δεν ακούγεται έτσι, έτσι για την πλάκα. Το όπου ε, κάπου... υπάρχει. καπνός υπάρχει και φωτιά είναι. Αυτό είναι γεγονό. Ναι. Άρα, τώρα, έχετε ε, ακούσει. Όμω όμως μπορούμε να να πείτε τώρα. Φύνε, η Το Τα είδαμε. Τα είδαμε. Τώρα τέλο τη εβδομάδα αυτή βγαίνει αυτή η έρευνα. Η οποία διήρκησε ένα μήνα από τι 5 Σεπτεμβρίου μέχρι τις, τώρα, την 5 Οκτωβρίου, που κλείνει. Και οι ερωτήσει. Η Τι είναι, γιατί δεν το γνωρίζω, αλλά για να, να το γνωρίζουν και οι ακροατέ, το λόγο. για το... Επειδή στα Αγγλικά πουλούνται ήδη ναι. διατροφή περισσότερο, ναι. οι δικοί μα ερευνητέ είναι αυτοί που είναι και υπεύθυνοι στα εργαστήρια του Πακού. Είναι βιολόγοι, χημικοί, περιβαλλοντολόγοι και είναι και δύο κοινωνικοί λειτουργοί. Αυτοί είναι οι έρευνητέ που κάνουν αυτές τις συγκεκριμένες Αυτοί υπογράφουν, υπογράφουν αυτές τι έρευνε. έτσι <είδε>, βε, βε, και αναλαμβάνουν και την ευθύνη της υπογραφής βε, <είδε, evet. effect> Δεν είναι γενικός και αορίστως 40 mm. χρόνια mm. το ΠΑΚΟΕ για να υπάρχει πάντοτε τεκμηριώνει αυτά που λέει και αυτά που γράφει και στην εφημερίδα γιατί όπως βλέπετε κάθε μήνα βγάζουμε μια εφημερίδα <είδε>, 80 σελίδες η οποία διακινείται σε όλη την Ελλάδα δωρεάν και σε αυτές τις 80 σελίδες περιγράφουμε και τις έρευνες που, που κάνει στα εργαστηριά του, αλλά και τις επιτόπιες έρευνες που κάνουμε σε διάφορα, δηλαδή στο ΜΑΤΙ για παράδειγμα τώρα. Τώρα θα πούμε για το ΜΑΤΙ, ναι, να πούμε λίγο για τα σχολεία πριν πάμε, πάμε στο ναι. ΜΑΤΙ, γιατί θα πούμε για το ΜΑΤΙ. Όταν μάτι, τελειώσει λοιπόν αυτή για τα η έρευνα, εγώ σας ενημερώνω ναι, τώρα. αυτό λέω, για να το ακούσουμε, γιατί ότι... εγώ δεν το ξέρω ότι η ηλικία πουλάνε ναρκωτικά. Τα διακινούνται ναρκωτικά στα σχολεία το ξέρτε ναι. Γενικά ναι πώς... Γενικά και αφηρημένα ναι. συγκεκριμένα ότι, έχουν, ότι έχουν πιαστεί παιδιά που πίνουν ναρκωτικά Και όλα αυτά το έχετε ακούσει Α, και αυτό προφανώς. Ε, Και θα λέω ότι ε, κάπου ε, τα βρίσκουν ε, αυτά ε, τα ναρκωτικά Μπορεί να τα βρίσκουν έξω από το σχολείο Και έξω τα βρίσκουν Αλλά τώρα είναι πιο εύκολο να τα πάνε από το κηλικείο Άρα λοιπόν Συγγνώμη Απλά για να το πούμε συγκεκριμένα Η δική σας έρευνα θα λέει Ότι στα τάδε σχολείων. Εδώ θα γίνει και αυτά η έρευνα Πάει αφενός στον Υπουργό Παιδείας ναι. Αφετέρου στον εισαγγελία του αρι... στην εισαγγελία του Πάγου, Την κυρία Δημητρίου ναι και πηγαίνει και σε όλους τους διευθύντε που πιάσαμε αυτά τα ναρκωτικά, με φωτογραφικό υλικό, με απόδειξη ότι τα πήραμε από εκεί πέρα και όλα αυτά Α, μάλιστα, είναι δηλαδή τεκμηριωμένα ε αυτό Ε, well, βέβαια, χωρίς τεκμηριωίωση δεν κάνουμε τίποτα εμεί. κύριε Ακριβώς, λοιπόν, άρα λοιπόν, για πόσα σχολεία... Μιλάμε από τα 127 κηλικία που ελέγξαμε στα 8 σχολεία, στα 8 κηλικία διαπιστώσαμε αυτό που σα είπα Αυτά που βρίσκονται Εντό τη Αττική. Και, θα και στο, στο ήλιο μου φαίνεται που είναι δύο σχολεία. Ναι. Μια που είστε εδώ στο ήλιο να πω Εντάξει. Ο, ο σταθμό <laughs> φιλοξενείται στο, στο ήλιο στην περιοχή. Ε, ναι. Αλλά αυτό αφορά. είναι γέλια όμω. Ναι, όχι, δεν είναι, είναι για, για κλάματα. Είναι για, κλάματα, ναι, ναι, για... Γιατί, γιατί είναι, ναι, γιατί είναι. Μένει υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι πρέπει να πουλάνε στα αγγλικά. Αλλά δυστυχώ δεν εφαρμόζεται. Και σα είπα γιατί δεν εφαρμόζεται. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι και στην δεν εφαρμόζεται στην Μόνο στην Αθηνική και σημαντική. Βιωτία και Εβία. Εκεί δεν υπάρχουν κηλικεία τέτοια που να πουλάνε ναρκωτικά. δεν εκεί δεν διαπιστώσαμε δεν Όχι. κάτι. Μόνο δεν διαπιστώσαμε εμεί. Αυτό είναι ναι. Τι διαπιστώσεις Αλλά σα είπα, ε, ίσω το ξεπεράσαμε, σα είπα για ποιο λόγο τα κιλικία ε, πουλάνε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να πουλάνε. Δηλαδή, για πώς ε, γιατί αυτούς. το ενίκιο σα είπα που να. ο διευθυντή του σχολείου. Για να καλύψει έξοδα, επειδή το Υπουργείο Παιδεία δεν του χορηγεί λεφτά για την κάλυψη πολλών εξόδων των γυλικιών ε, Γι' αυτό το λόγο ε, αυξάνουν το ενίκιο οι διευθυντέ των σχολείων με αποτέλεσμα και οι επειδή δεν βγαίνουν από αυτά που έπρεπε να πουλάνε πουλάνε και πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να πουλάνε Όπως παράδειγμα ναρκωτικά τώρα λέτε Αυτός θα ε, ε, ε, Από τα 123, είναι. τα 8, Λε. τα 115 δεν πουλάνε Οπότε ναι. εκεί πέρα στα 115 ε. πουλάνε πράγματα τα οποία είναι εκτός του, της λίστας του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας Και εκεί είναι εκτός Εκτό τη λίστα. Έρχονται και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Άρα λοιπόν γιατί... έπρεπε να πουλάνε. Σα πορτοκάλια. Ναι. Δεν πουλάνε. Έπρεπε να πουλάνε γιαούρτια. Δεν πουλάνε. Έπρεπε να πουλάνε πατατάκια και τέτοια. πουλάνε γιατί δεν έπρεπε να τα πουλάνε. Ναι. Ε, Σάντουιτ που έπρεπε να πουλάνε. Σπάνια το πουλάνε. Το ουσιαστικό και το πιο βασικό είναι ότι αυτά που πουλάνε είναι όπως σας είπα πολλά είναι εκτός λίστας και τα περισσότερα τα πουλάνε σε τιμές που είναι πάρα πολύ υψηλές σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουν και τιμοκατάλογο σε αυτά που είναι εκτός λίστας. Γιατί είναι εκτό λίστα οπότε δεν Αυτά που είναι εντός λίστα έχουν συγκεκριμένη τιμή από το Ιππνού. Ναι. Άρα, μα περιγράφεται εδώ μια κατάσταση πλήρου ασυνδοσία, έτσι δεν είναι. Ναι. Και όχι μόνο ασυνδοσία, αλλά εδώ, επειδή μιλάμε πλέον και για παιδιά, και γίνεται λέτε και σε συνεργασία τώρα και το διευθυντή του οποίου σχολείο, Σας είτε σε μία περίπτωση είτε στην άλλη. Η κακή συνεργασία είναι στο ότι ο διευθυντή θέλει να βγάλει έσοδα για το σχολείο. Ναι, ε, υπερβάλλει το ενίκιο στον κυλικιάρχη, γίνεται ένας μειοδοτικός διαγωνισμός θα το έλεγα και οποίο κυλικιάρχης έχει την ε, μεγαλύτερη προσφορά εκείνος παίρνει και το κυλικείο Αυτό γίνεται φαντάζομαι σε γνώση και το Υπουργείο Παιδείας έτσι Αφού... Όχι δεν είναι σε γνώση, Όχι. καμία σχέση το Υπουργείο Παιδείας Μπορεί να ξέρει το Υπουργείο Παιδείας Παρά δεν ξέρει τι γίνεται Το θέμα είναι ότι πηγαίνει και κάνει ελέγχους Μεταξύ περιόδου Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου Το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας ουσιαστικά. Ναι, και το Υπουργείο Υγείας Το σαν θέμα σαν, είναι παιδε. η έκθεση που βγάζει που βγάζουν για να δουν τι έγινε το χρόνο αυτόν βγαίνει τον Μάιο τον επόμενο. Ναι. Οπότε τεροχρονίζει γιατί πρέπει να Ναι να... αλλά είναι διαχρονικό το πρόβλημα μας λέτε. Ε, διαχρονικό. Και επίσης ναι. επειδή θα βγει τον Μάιο δεν πρέπει να ξέρουν τι γίνεται το Δεκέμβριο ή, δο... ή τώρα. Ε, γιατί δεν βγάζουν θα... ένα δελτιοτύπου το Δεκέμβριο που θα τελειώσουν την έρευνα ούτως ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος. Και τι βγάζω τον Μάιο που τελειώνει η σχολική άρα, άρα, πίσω από όλα όσα μας ρωτήσετε, διακρίνω ότι υπάρχουν πολλέ σκοπιμότητε, και πολλά κυκλώματα και πολλά συμφέροντα. Αυτό καταλαβαίνω. Πολλά ή λίγα Ά, τώρα. Πολλά ή λίγα, εμπάσχετο, μικρά ή περισσότερα. Είτε, είτε. Να το πω είναι ότι υπάρχουν. υπάρχουν ναι. Όπω σε πολλού τομεί τη ζωή, ναι. η έρευνα, μα είπατε προηγουμένω ότι αυτή η καταγραφή, που, τα ευρήματα τα δικά σα θα πάνε και στην εισαγγελέα, την κυρία Δημητρίου. Το αριού πάγου, του Αριού Πάγου. Έτσι. και αρμοδίου στους... στο Υπουργείο Παιδεία και Υγεία, στο... φαντάζομαι. και, και στου διευθυντέ στους... των σχολείων. Από εκεί και μετά, ε, τι περιμένετε να γίνει, Τίποτα. Τίποτα ε. Όπω δεν γίνει κανένα χρόνο. 15 χρόνια κάνουμε αυτή την έρευνα και δυστυχώς και το τα και τα ευρήματα είναι παρόμοια πάντα σχεδόν, σχεδόν έτσι. Ε, ε, τα τελευταία 5 χρόνια είναι τα ναρκωτικά στη μέση mm. αλλά mm. πριν δεν υπήρχαν δεν είχαμε βρει mm. ε, τεπτάκι, θα, θα πάει ο φάκελο μετα... ότι αυτό το τάδο σχολείο τα 8 που είπατε σχολεία ε, ε, έχουνε στα κοιλικεία τους και πουλάνε και ναρκωτικά και δεν θα κάνει κανείς τίποτα ε, εύχομαι να κάνει μάλιστα τι να πω, Εγώ είμαι απογοητευμένο γιατί δεν βλέπω τόσα χρόνια να γίνεται κάτι. Όπω σε πολλά άλλα πράγματα, σε πολλού άλλου τομεί. Μάλιστα. Πάμε γιατί δεν ναι. μπορούμε να έχουμε τώρα με την ευκαιρία που. Ναι. Δεν μπορούμε τώρα 15 χρόνια να δίνουμε τσιμέντο στους ανθρώπου να χτίζουν τα σπίτια του και οι άνθρωποι αυτοί να μην ξέρουν ότι μέσα στο τσιμέντο υπάρχει ραδιενέργεια. Ναι. Έπρεπε να ενημερώσουν τον κόσμο ότι ξέρει εμείς για να σταθεροποιήσουμε το τσιμέντο βάζουμε την υπτάμενη τέφρα που έχει η ραδιενέργεια γιατί όπως ξέρετε οι λιγνίδες, το λιμαγίδες, είναι γεμάτι ραδιενέργεια είναι αφανταστείτε το όριο, είναι 5 μπεκερέλ ανά τετραγωνικό εκατοστό και αυτή η υπτάμενη τέφρα είναι στα 40-45 είναι πολύ ψηλά ραδιενέργεια. ραδιενέργεια, ναι, μπεκερέλ ανά τετραγωνικό εκατοστό ναι. και δυστυχώς στο τσιμέντο όταν φτιάχνεται επειδή η πτάμενη τεύρα αυτή θεωρείται σταθεροποιητής του τσιμέντου τη βάζουμε μέσα ναι. ε, και αν μετρήσουμε δηλαδή που έχουμε μετρήσει επανειλημμένα δινέργεια σε διαφορά σπίτια διαπιστώνουμε αυτό το πράγμα αλλά στο μάτι Πάμε ε, τώρα στο μάτι ναι, ναι. Τι Τι το λέμε, να, του λέμε, ναι να το, το, το λέμε πάμε, πάμε Στο τώρα μάτι, μάτι λοιπόν που κάηκαν α, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά σπίτια ναι. ε, τα σπίτια αυτά είχαν τσιμέντο. Ναι η θερμότητα που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία του τσιμέντου εκλή, ε, εκλήθηκε όχι μόνο στο μάτι σε όλα τα σπίτια αυτά γιατί δεν καήκαν μόνο πάντου, ναι, γεωκή, ναι. Ναι. επειδή ναι, τώρα το μάτι ναι, είναι ναι. Το, το μάτι του κυκλώνα ναι. Ναι. και γύρω γύρω είναι <laughs> <laughs> όλα τα άλλα Σωστό. γι' αυτό συζητάμε ξεκινάμε από το μάτι όταν λοιπόν έγινε η φωτιά και ζεστάθηκαν πάρα πολύ οι τύχοι ε, εκλήθηκε πάρα πολύ υψηλά πόσοστα ραδιοενέργειας. Να ματαστείτε μετρήσαμε μια εβδομάδα μετά και τα πόσοστα ραδιοενέργειας ήταν πάρα, πάρα πολύ υψηλά και στους τοίχου και στον αέρα και στους ανθρώπους επάνω. Ήτανε πέντε με δέκα φορές πάνω από τα όρια. Δηλαδή, μετρήσαμε ανθρώπους που το όριο είναι 001 και εκείνοι είχαν δύο με τρία μπεκερελ αναδετρογωνικό πόσο είναι το επικίνδυνο για την υγεία ε, για μας και γενικά για την ε, Διεθνή Επιτροπή ατομική Ενεργείας ισχύει αυτό που λέγεται αλάρα τι σημαίνει αυτό ότι όσο πιο χαμηλά τόσο πιο καλά δηλαδή πρέπει να είναι σε μηδενικά όρια ναι. γιατί αυτό όπως χρειάζεται η ραδιονεργία δεν είναι ότι πάνω μια δόση τώρα και τελειώνει η ιστορία όταν πέρας συνεχής δώσης, αυτό λειτουργεί αθρηστικά τον ανθρώπινο οργανισμό. Και δυστυχώς, όπως ξέρετε, τα τελευταία δύο χρόνια, πριν τα τελευταία δύο χρόνια, τα ποσοστά αθνησιμότητας και νοσηρότητας του πληθυσμού της Αττικής και της Ελλάδας σε σχέση τα καρδιαγγειακά με τον καρκίνο υπερτερούσαν τα καρδιαγγιακά τώρα εδώ και δύο χρόνια, υπερτερεί ο καρκίνος. Και να φατείτε ότι ο καρκίνος είναι μία νόσος χιλίων ετών. Δεν είναι σήμερα; ναι. Άρα εσείς το αποδίδετε στο τσιμέντο. Παράδειγμα τώρα που συζητάμε. Τώρα, ναι, για το μάτι τώρα που μάτι. Για το μάτι, τώρα, για το μάτι λένε, και αλλά και τα... ευρύτερα. Είπατε προηγουμένω ότι για να σταθεροποιηθεί το τσιμέντο βάζουν αυτή την πι... υπτάμενη πι... Τέφρα. τέφρα. η, οποία, η έχει... οποία βγαίνει από την επεξεργασία του yeah. λιγνίτη στην πτωλεμαίδα. Άρα, λοιπόν... Ο λιγνίτη του πτωλεμαίδα έχει πολύ ψηλά ποσοστά ραδιενέργεια. Ε, ε, αυτό βγαίνει μαζί με την υπτάμενη τέφρα. Την υπτάμενη τέφρα τη συλλέγουν. Και τη δίνουν στα τσιμετάδικα. Ναι. Το τσιμετάδι που... ώρα δηλαδή, το κάθε σπίτι που κτίζεται με αυτό το τσιμέντο έχει Εδώ και 15 χρόνια. χρόνια. Άρα τα σπίτια είμαστε... ναι, ναι, σπίτι μας εδώ και 15 χρόνια που χρησιμοποιούν αυτό το τσιμέντο Όπως είναι, είναι ραδιενεργά. Όπως τα γκουτ. Μάλιστα. Είδατε που μαθαίνετε πράγματα που Μα, δεν τα ξέρετε Μαθαίνω σήμερα αυτό Το ένα είναι ότι σε κοιλικές σκουλίες πουλάνε Μην γελάτε. γελάτε, δεν είναι γελάτε μην... Μα και δεν γελάτε, βλέπω είναι γελάτε και γελάτε ο... και το βλέπετε αστείο Δεν είναι αυτό είναι, είναι τραγικό, αστείου. είναι τραγικό. Ε, τραγέλαφος θα έλεγα Ε, τραγέλαφος είναι ε, τραγέλαφος. Ε, τραγέλαφος. <laughs> <laughs> <laughs> Τι, που, Όταν ο άλλος παίρνεις 250 ευρώ δεν είναι τραγέλαφος Ευρώ, από ευρώ, πού, από πού να ξεκινήσουμε Από πού να ξεκινούν <laughs> Και όταν μας δείτε το τσιμέντο που να ξεκινησουμε απο που να ξεκινησουμε Είναι αριθμός ενεργό... <laughs> Τα τελευταία Δέκα ε, χρόνια Επειδή εξαιτία αυτή τις κρίση Που για μένα είναι πλασματική αυτή ε, Έχει δημιουργηθεί ένα ε, Ένα αξίωμα θα έλεγα εγώ Ότι το περιβάλλον δεν μας ενδιαφέρει Και όπω βλέπετε τα ποτάμια, οι λίμνες, οι θάλασσες, ε, τα δάση καταστρέφονται και με αποτέλεσμα όλα αυτά να τα βλέπουμε σήμερα και χθες και προχθές να πούμε λοιπόν, λίγο στο μάτι και να καλωσορίσω εδώ, τώρα και τον κύριο Αντώνη Δονά που ήρθε στο στούντιο Αντώνη ε, μας έπιασε μια συζήτηση που μιλάμε τώρα ε, φοβερά πράγματα Θα πούμε και για τα σκουπίδια για το χιτάφιλής Έχετε κάνει με τρεις <laughs> ε. Είναι ανέκδοτο αυτό Τι να πούμε Το ΕΜΑΚ <laughs> είναι... είναι η αμαρτία Δεν είναι μόνο το ΕΜΑΚ και... Εδώ μιλάμε τώρα για την κετοποίηση των σκουπιδιών 70% που παράγεται στη χώρα Μάλιστα ε, Για πεςτε μου λίγο Τα σκουπίδια είναι χρυσοριχείο Χρυσοριχείο, πριν πούμε στο <laughs> χρυσοριχείο Θα μα τα πει εδώ και ο Αντώνης ε, Που ήρθε στο στούντιο Να πούμε λίγο για το μάτι για τους ανθρώπους Που μας ακούνε εκεί έτσι Τι, τι πρέπει να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι Ότι ένα χρόνο ε, Μάλιστα προκτάσε μια συσκευή Που έγινε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ήταν οι μοναδικοί που μας καλέσανε και επειδή είχαμε βγάλει αυτά τα αποτελέσματα για τη ραδινέργεια ευτυχώς εμείς προτείναμε ένα χρόνο να μην πατήσει κανείς έναν εκεί πέρα γιατί υπάρχει φόβος για την δημόσια υγεία γιατί δεν είναι μόνο η ραδινέργεια η είναι ο ε, αμύατος είναι διάφορα τοξικές ουσίες που έχουν εκλειθεί όχι μόνο από το κάψιμο των δέντρων εδώ οι οικοσκευέ που είχαν Όπω ξέρετε, έχουν χιλιάδε τοξικέ Τα ψυγεία, οι κουζίνε, οι καναπέδε, οι βιβλιοθήκε, όλα αυτά ε, έχουν μια τοξικότητα αναφρουγμένου. Δεν είναι δηλαδή ότι κάει Αυτά όλα καήκαν, τα, εκεί, τα δέντρα. Παραμένουν εκεί, έτσι. Έχει, εκεί, εκεί ναι, παραμένουν, ναι, παραμένουν. εκεί, εκεί. Ε, βέβαια. Και, οι έτσι. και να τα πάρουν ναι, ναι. τα. Η σκόνη που έχει δημιουργηθεί, και μιλάμε για σκόνη ε, διαμέτρου από 10 μέχρι 5 μικρά. Ε, δεν μπορεί να φύγει εύκολα Έχει... Γιατί δεν μπορεί για... Ο αέρας παράδειγμα τώρα σήμερα φυσάει Πολύ και εξαρτήσει ναι, Ο σπίτι αυτός αέρας δεν μπορεί σε να τα παραστηρεί όλα Και να τα διώξει Μα δεν είναι μόνο στο... στους δρόμους Να mm -hmm. δηλαδή, μιλάμε για τα σπίτια που ήδη έχουν καεί Μέσα mm -hmm. έχουν όλα αυτά τα, Τις τοξικέωσεις που σας είπα Καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν η λύση ποια είναι, να φύγουν όλοι από εκεί από την πίεση. Είπαμε περιοχή. ότι τώρα υπάρχει και απόφαση, θα λέω στο Ιππέν, ναι. τέσσερι μήνε. Εμεί είχαμε προτείνει ένα χρόνο και τέσσερι μήνε να μην πλησιάσει κανεί εκεί μέχρι ότου δουν τι θα κάνουν. Αλλά το θα δουν τι θα κάνουν ακόμα δεν έχουν πάρει το επίδομα οι άνθρωποι. Ναι, και πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι, <laughs> και όχι μόνο στο μάτι ή στην ευρύτερη κοινωνία. Ε, τώρα τώρα όμω που αρχίζει στην ευρυτερη τωρα ομω που αρχιζει η το ψιλοβρόχι, το χοντροβρόχι και γενικά το ε, ο καιρός αλλάζει τελείως και από αυτή την εβδομάδα και συνέχεια και έχουμε πει ότι οι βροχές θα είναι καταλυτικές για αυτή την ιστορία επειδή ακριβώς ε, αντιπλημμυρικά έργα δεν έχουν γίνει εκεί στην περιοχή ούτε στο Βουτσά ούτε στο Μάτι ούτε πουθενά ε, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν εκεί όλη, όλη η περιοχή ε, ε, ε, εάν βράξει δηλαδή πολύ θα πλημμυρίζουν 1000%, να, 1000%. Αυτό και, και επομένω, σύν τη ραδιανέργεια που λέμε τώρα και στην όλα αμφίαντος ναι. Άρα πέρος στις 20 τοξικέ ουσίε, ναι. Οι οποίε έχουν μείνει εκεί πέρα Δεν φεύγουν εύκολα Ό,τι και να κάνουμε δεν φεύγουν εύκολα Να πάμε τώρα στον Αντώνη εδώ δίπλα μου Ο Αντώνη, τι γίνεται με τα σκουπίδια εδώ βλέπω Ετοιμάζονται πιο... να... να τα μπαρκάρουν και, ναι, Ετοιμάζονται να τα μπαρκάρουν ε, Ναι, γιατί μέχρι τώρα έσχυε το ότι έρχονται μόνο ανακυκλώσιμα ναι. Τάχα μου αυτό είχε γίνει θέμα και το 2013 και το 2014 όταν πιάστηκε καράβι που έφερε από τα νησιά, υποτίθεται ανακυκλώσιμα υλικά. Και τελικά ήταν σύμμμεχτα, τα οποία ακολούθησαν τη διαδικασία. Ξεφόρτωμα στη Λάκα, καλογύρω εκεί κοντά στην Ελευσίνα και τίπλα από τα δηληστήρια. Κδάει η Ελευσίνα και μετά έχει Και μόνο ανακυκλώσιμα δεν είναι. Τώρα από ό,τι είδαμε, δεν έχουν γίνει διευκρινήσει. Πάνε διανόμουν να περάσουν αυτέ τι θαλάσσιε με μεταφορέ αποβλήτων με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών τώρα. Του Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι, α πούμε. Okay. Μια οδηγία είναι τώρα. Ακριβώ οι δεν τι έχω μπροστά μου. Ε, το οποίο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο με συγχωρείτε προ τα Όχι, δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει η διεθνή νομοθεσία τη Μαρπόλ. Η οποία για να διακινήσεις ένα τοξικό προϊόν. Όπως δεν λέμε για τοξικά, ας πούμε. Λέμε για γενικά τα για τα σύμμεκτα. Ε, τα σύμμεκτα δεν είναι, έχουν τοξικότητα. Έχουν τοξικότητα. Ε, όμω το περάσανε. Το ε, εδώ πώ φαίνεται φέρετε... όλα δε, ισχύουν. Δεν δε νομίζω ότι θα περάσει εύκολα. Δεν ξέρω. Ε, Καταρχήν, για να φύγει ένα πλοίο από εδώ πρέπει η υπαρξία τοξικότητας να είναι αποδεδειγμένη. Όταν λοιπόν η μπαλοποίηση που κάνουν στα σκουπίδια έχει μια τοξικότητα του 20-30%, δεν μπορεί να περάσει σαν νιολογιο μέσα σε ένα πλοίο. Μπαίνει μέσα ε, με τα θε... κοντένερ πλέον τώρα. Εντάξει, δεν... ε, με την άδεια, Ό, τα στραβά μάτια Εδώ... κτλ. Εδώ... Αυτό γινόταν και γινόταν και πριν με προεδρικά διατάγματα. Τα κτίρια τη Πολυέκο που υπάρχει, τα ε. βάζει σε ένα πλοίο αυτό και τα ρίχνει μέσα στο Φάντασμα. Αυτό, αυτό δεν το ξέρω εγώ, α πούμε. Εκεί πέρα πώς με την γίνεται Όπω δεν ξέρω που καταλήξανε και όλα αυτά που μαζέψανε με το ναυάγιο με το του περσινό, α πούμε. Το οποίο ήταν αρκετή χιλιάδε τώρα. 2.000 τόνου λοιπόν, είναι ακόμα στο βυθό. Λοιπόν, ναι. από εκεί πέρα όμω τώρα. 2.000 τόνου είναι στο βυθό, ε. Ωραία, ε, Πριν από 15 μέρε, δεν είδα το βίντεο που είχαμε τραβήξει στο βυθό που είχαν κρωθεί τα πάντα. Και στην Σαλαμίνα και, στο... και στη Βούλα και στην Λιφάδρα. Το θέμα είναι ότι, με τα, ότι τώρα γίνεται, επιτρέπεται πλέον με το νομοσχέδιο που φέρνει την τροπολογία να έρχονται τα σύμμυκτα απορρίμματα με τα πλοία τη γραμμή. Ενώ πρώτα πήγαινε π.χ. όπω είχα κάνει Α, εγώ ένα ρεπόρτα. Όχι, εξωτερικά λέτε. Εγώ νόμιζα ότι να φύγουν στο εξωτερικό. Ο, δεν λέμε για να φύγουν στο εξωτερικό. Α, Μιλάμε εφαιρθέτως. γιατί όλη αυτή η ιστορία γίνεται για να κλείσουν οι χαδά που έχουν απομείνει στα νησιά και προφανώ δεν εννοεί μόνο του Λογαριασσαλονικού που είναι. Στην, ε, Τι... που ανήκουν στην περιφέρεια Όλα τα νησιά έχουν καλά. Η Πλάκα είναι όμω ότι okay, μάλλον uh... η Πλάκα, το αστείο τη υπόθεση είναι ότι λέει, θα χρησιμοποιεί.